Coming up. Σε Σημαντάκι του Muppet Show είναι και δεν θέλω να κάνω κάποια δήλωση. Βρήκα μια αφορμή, α πούμε. Όλο και όλη η ιστορία είναι ότι μια τέτοια ώρα γίνεται ο δημιουργό, ο παραγωγό του Muppet Show, ο Τζιμ Κένσον. Και λέω, ε, Εντάξει, okay, μα ταιριάζει κιόλα. Α το ρίξουμε κιόλα. Κουδελάκι δεν είναι η πρώτη φορά που θα μου πουν ότι κάνω Muppet Show, άρα <laughs> δεν, δεν κρούει σαν θύρε <laughs> κλειστέ. Λατρεύω αυτό το τραγούδι. Ναι, λατρεύω αυτό το τραγούδι και λατρεύω και το Muppet Show. Αλλά. Αλλά... Τι σου άρεσε πιο καλά στο Μάπετσο αλλά, αλλά όταν όλη την πολιτική σκηνή έχει μετατραπεί σε Μάπετσο <σομί> δεν, δεν έχει δουλειά για μας, έχουν προλάβει άλλοι <σομί> Ε, δε, μας τη δουλειά Καλημέρα σε όλες και όλους <σομίου> Το ημερολόγιο σημαδεύει την 24 Σεπτεμβρίου, Είναι τρίτη χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσένη και τη Μυρτό που γιορτάζουν Εκείνη και η μέρα ενημέρωση για την οικογένεια Υπερχοληστέρολο μία για να την πω και σωστά Για να το πάμε και παρακάτω Λας καλής αγοραστός απέναντί μας Πολιωδικός και κονσολιέρης, Ετοιμάσου αγόρι μου ένα δύο ώρα θα περάσει Μην το κάνεις θέμα Στο 21 208 200 η κυρία Εβιβουγιουκλιώτη Ελπίζουμε και σήμερα εσείς εδώ Στο στούντιο παπάκι Real FM Από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Καταρχήν στο διεθνέ κοινικό, τα μαθαίνετε, τα ακούσατε πριν από λίγο για το Θεοδωρία Ξελέω. Δε ειδήσει. Έχουμε εκατοντάδε νεκρού στο Λίβανο, το πράγμα έχει πάει πάρα πολύ άσχημα. Ε, είναι πρωτοσέλιδο σε αρκετέ από τι εφημερίδε σήμερα, είτε ω κεντρικό θέμα είτε ω τύπημα. Ε, ο πόλεμο στη Μέση Ανατολή διευρύνεται. Έτσι. Δεν είμαστε σε μία φάση εκτό κάθε άλλο. Ε, καθάρισαν. Καθάρισαν τον Νότο και τώρα πάνε όπω το περιμέναμε. Δηλαδή θα πηγαίνανε ναι. στον Βορρά ε... ή στον Νότιο Λίβανο, πες το, στο Βορρά το δικό του. Άλλωστε έχουν αδειάσει. Το Βόρειο Ισραήλ δεν κατοικείται πλέον. Νομίζω είστε. θα ξαναγυρίσουν οι Ισραηλινοί. Αλλά εδώ πραγματικά έχουμε επί ουσία, με αφορμή, αν θε, με αιτία το χτύπημα σε μια οργάνωση, η Χεσμπορλάχ, έχουμε επί τη ουσία επίθεση ενό κράτου σε ένα άλλο κράτο πια. Ε, και επειδή τα συζητάγαμε και προχτές, για το αν οι μέθοδοι που ακολουθεί το ε, Ισραήλ είναι τρομοκρατικές μέθοδοι, να πω ότι ο Λίον Πανέτα, αν σας λέει κάτι το όνομα, ήταν ο, ο επικεφαλής, ο πρόινδερ τη CIA, έτσι. Ο Λίον Πανέτα που εμπλέκεται τώρα. Να πού γιατί. Ε, Έδωσε μια συνέντευξη στο CBS και είπε ότι ε, δεν υπάρχει αφιβολία, ότι πρόκειται για μια από μυρφή Αυτά τα λίγα. Mm -hmm. Έτσι γιατί α, ναι, είμαστε και μια international εκπομπή, δεν είμαστε που γέλασα, γιατί πρέπει να βουτήξουμε τώρα εδώ στα βαθιά από το Σαλμά μέχρι τον ε, Κασελάκι, τον Μπολάκι, το Φάμελο και τον Τιμπέι το αποψινό Τι περιμένεις, δεν περιμένεις ποτέ Όχι, όχι, να σου πω βέβαια, πω βέβαια ότι εγώ όταν επισκέφθηκα το Λίβανο ήταν δεκαετία του 70 γιατί εκεί που σπούδεζα γνώρισα έναν Λιβανέζο ναι. γόνο μιας εύκολης οικογένεια. και επειδή... Ελλάδα, Λίβανος είναι πολύ κοντά, ε, με κάλεσε πήγα δύο φορές, την πρώτη χωρίς τον εμφύλιο, την δεύτερη με τον πρώτο εμφύλιο. Από εκεί και πέρα ο Λίβανος, ένα από τα ωραιότερα κράτη και από τα πιο σπουδαία κράτη και από τα πιο καλά κράτη, εκεί κάτω διαλύθηκε. Άρα... Εντάξει, και τα εγώ θυμάμαι και πιτσιερκάς, έχω δουλέψει σε μια εταιρεία που είχε Λιβανέζο ιδιοκτήτη, τότε δεν ήμουν 19 χρόνια. Ε, η... Η προσο... το... Αυτό που φωνάζανε, α πούμε, που λέγανε το, το προσονήμη το παρατσούκλι του Λιβάνου, ποιο ήταν, η Ελβετία τη Μεσανατολή. Μα είναι. Νάξω. Δεν ξέρει τι είναι, να Βιρυτό... είσαι Ελβετία πια. Ξέρω... Πεδίμα ότι η Βηρητό ανέβαινε σε μισή ώρα πέσα στην mm. Πάρτιθα που είναι πιο ψηλό το βουνό το εκείνο και έχει εξαιρετικό σκι να κάνει. Φαντάζεσαι τώρα μια που είπε για Ελβετία. Και άλλα πολλά. Εν πάση περιπτώσει το διαλύσαμε. σκι έχω πάρα πολύ στενή σχέση ωστόσο. <laughs> <χει> λοιπόν, αυτά πάμε παρακάτω. <χει> Εντάξει, Τώρα πάμε... δεν θα με βάλει να μιλήσουμε πολιτικά πρωί-πρωί. Τι θέλει να Δεν ξέρω. Τι θέλει, πα παίρνει. Να μιλήσουμε, μου, ρε παιδί μου, Τι, για... κάνει, τι κάνει κέφι ο Μπάμπη. Πε μου, Μπάμπη, τι κάνει. Να μιλήσουμε πλέον. για το ότι δεν θέλω να μου μπαίνουν. Εγώ οδηγώ ένα υβριδικό αυτοκίνητο. Ναι. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Το υβριδικό αυτοκίνητο. Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει διότι έχω βάλει εκεί το πράγμα. Είμαι κάτω από τα 4 λίτρα κατανάλωση τα 100 χιλ. Εσύ. Εσύ, Λάσκα, ενώ σου πω κάτι. Σημειώνει λίγο τον μέρα το το Και θέλω... το να τον φτιάξουμε. Να τον βάλουμε. Δεν ακούει, τι λέει. Έχω βάλει εκεί το πράγμα. Ξε... Ξεκινάνε. Ναι, το... Έχω βάλει την ένδειξη, <laughs> είναι <ρε, laughs> παιδί μου. <laughs> βάλει το πράγμα να... Και <laughs> θέλω, <laughs> ναι. δεν θέλω να περάσω τα τέσσερα. Μάλιστα. Και κάνεις... αρκετά κάτω. Έχω. Και κάνεις... Άρα, τι κάνω, όταν ξεκινώ. Ναι. Στο φανάρι ή οπουδήποτε αλλού. Όταν ξεκινώ, πατώ γλυκά τον γκάζι. Να μπει μπροστά το ηλεκτρικό μοτεράκι να μην μου κάψει βενζίνη. Συμφωνούμε. Δεν είναι δυνατόν με το που ανοίγει, άντε 30 μέτρα, κάψφινα ο άλλος να μου πάρει τη θέση να πάει πιο γρήγορα. Αφού φτάνουμε όλοι μαζί, το παρατηρώ, διότι βάζω σημάδι κάποια αυτοκίνητα που είναι ξεχωριστά και τα ζηλεύω, α, μαζί φτάνουμε. Είτε πάει μπροστά μου, είτε καθίσεις δίπλα μου, είτε αυτά, μαζί φτάνουμε. Να σου πω κάτι, έχει θέμα ψυχολογικό. Ξάπλωσε αγόρι να σε βοηθήσω. Σε πειράζει σαν να σε περάσει να ναι. ο άλλο. Δηλαδή... Όχι, δεν με πειράζει. Αλλά όταν αλλά... παίρνει φίνα, προς ναι. εγώ πατάω τον καζί. Ναι. Στην αρχή ξεκινώ αργά. Αφού οδηγεί και μοτοσυκλέτα, μην μου πει ότι δεν κάνει τίποτα. Εδώ δεν μην μην έρχομαι μοντοσυκλέτα. με μοτοσυκλέτα. μην κάνω πρωί-πρωί με όλου αυτού του τρελού στον δρόμο. Σαν και εσένα είμαι εγώ. Έλα, ναι. Ένα από του τρελού. Τα έχω κάνει όλα βεβαίω. Αλλά εν πάση δρόμο είναι σχεδόν άδειο. Πηγαίνω ομαλά. Διότι δεν θέλω να βάλω μπροστά το μοτέρ να κάψω βενζίνη για να κρατήσω την κατανάλωση χαμηλά. Συμφωνούμε ω εδώ. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μετά αρχίζω και πηγαίνω πιο γρήγορα. Άρα θα τον προλάβω τον προς την ώρα. Αν δεν μπει κάποιο άλλο. Mm. Αυτά. Τώρα... Επίση κάθε φορά που είμαι σε κίτρινο φανάρι. Τώρα, τώρα που κάθε πόνο... φορά που βλέπω κίτρινο φανάρι. Τώρα που είπε τον πόνο σου. Δεν κοιτάζω μπροστά την ώρα που το φρένω. Πίσω κοιτάζω. Μην έρθει κανένα σπέρ, <laughs> να σπάρει γιατί θα προλάβει Μα, να περάσει. Χθε είχα μια κυρία. Με την οποία έπρεπε κανονικά να την κατέβω να τη φωτίσω. Τώρα φτάσαμε να μιλήσουμε. Λάσκαρη, τώρα φτάσαμε να μιλήσουμε. Όλο διότι... το άλλο ήταν τα προκαταρκτικά. Πάμε και στον πέρδαμα. Είχα μια κυρία. Που και την είχα ένα... από πίσω την κυρία. Ένα, δεν ένα την υπέροχο, υπέροχο μερσεντέ με δύο πόρτε ναι. λοιπά. Πολύ καλή, την έβλεπα στο κατρεφτάκι και σε κάθε κίτρο ναι, φανάρι ναι. έλεγα τώρα θα μου την πέσει. Ναι. Ε, δεν είναι δυνατό. Ε, καλά, είσαι και αγατά δε δεν σε. Μα πού με από πίσω, παιδάκι μου. Και πώ την έπεσε πόσο... αγόρι μου, στην έπεσα τελικά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί ναι. να με έχει δει σε άλλη φάση. Μα ναι. είναι καταπληκτικό. Κατεβαίνουμε τρει φορέ τη βδομάδα, κατεβαίνουμε παρέα. Είναι το κάρμα σα. Ναι. Εσύ ο υβριδικό με τη δίπορτη Mercedes. Τώρα δεν μου λέει. Τραγούδι Είναι εύκολα. ο οικονό ναι. Όταν το βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Είναι κατάλληλο για να φτιάξει κοκ. Όταν τον βλέπει, λέω έτσι. Ναι. λέω όταν το γνωρίζει, γιατί το γνωρίζει ο οικονό έχει μεγάλη φάση. Είναι ο τύπο κτλ. Να σου πω την αλήθεια το... για τον Βασίλειο Οικονομικών, μιλάμε για τον Υπουργό Μεταφορών. Τον αρμόδιο Υφυπουργό που ε... τώρα μα ετοιμάζει καινούριε αλλαγέ στον κώδικα οδικής κυκλοφορία. Επειδή έχουμε συναντηθεί και πάρα πολλέ φορέ στα πλατό, για παρέα μου φαίνεται. Ναι. Ο κοκ. Νομίζω όμω ότι είναι ο μόνο που θα καταφέρει να περάσει αυτά τα πράγματα, διότι πολλοί το προσπάθησαν. Κοίτανε, για τον κώδικα κυκλοφορία τώρα, χωρί mm. να θέλω να το απλώσω πάρα πολύ. Είναι και θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει κάποιο είναι να φωνάξει πέντε θεωρητικούς, συγκοινωνιολόγους ερωτή και τα λοιπά και να φωνάξει και τους ανθρώπους που ζουν το δρόμο όλη μέρα. Κυρίως επαγγελματίε. Εντάξει τζίδες, μεταφόρες. Ρώτα έναν που οδηγεί τρόλε να δεις πόσο διαφορετική είναι η δική του οδική ζωή από τη δική σου. Όταν ας πούμε για παράδειγμα, εγώ έχω οδηγήσει διάφορα πράγματα, το ξέρει ο περισσότερος κόσμος που μα ακούει, ε, το δοκίμασα μια φορά να οδηγήσω ριμουρκούμενο, Έτσι δηλαδή τράκτορα με... δεν μπορούσα Αυτό, αυτό είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα δεν, δεν μπορούσα δεν το έχω πως το λένε πούμε, Μετά από τέσσερα χρόνια οδήγησης θα έλεγα ότι στην όπισθεν είμαι και δεν... Ποτέ δεν είμαι καλός Δεν είναι Άλλη είναι, είναι αυτό Εντάξει Βάλε με να σου βάλω μια μοτοσυκλέτα, ξέρω εγώ. Α πούμε εγώ σε μια σύρι... φουρκέτα να πει μπράβο, είναι οδηγάρα του. Ε... Αλλά δεν είναι, σε όλα δεν είμαστε καλοί. Τα κάνουμε. Εγώ που έχω σειρει τροχόσπιτο, θα τα κατάφερνα καλύτερα. Πιθανότατα. Είναι, είναι αυτό το σπαστό που διαφέρει. Εγώ όμω θέλω να μου πει αν συμφωνήσει Λέει, τους βάλει, όχι. πάλι να του φωνάξει να μιλήσουν και να φτιάξουν ένα κώδικα οδική κυκλοφορία που να πατάει στην άσφαλτο. Να πατάει στην άσφαλτο. Ωραία. Έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν με δύο πράγματα. Το ένα θα σε ρωτήσω, διότι εσύ είσαι. Είσαι καθημερινό αναβάτη μοτοσυκλέτα. Εγώ δεν είμαι καθημερινό πλέον, το έχουμε πει. Αλλά θέλω να σου ρωτήσω αν τα 30 χιλιόμετρα σε βρίσκουν σύμφωνο. Θέλω να σου ρωτήσω αν η έτσι το είπαμε. Ναι, ναι, έτσι λέγεται από το, από παλιά. που απαγορευόταν και τώρα θα επιτρέπεται. Που απαγορευόταν, ναι, όλοι το κάναμε. Ναι, ε, γι' αυτό και λέω ότι αυτό είναι ένα βήμα πιο κοντά στη λογική. Ε, Επίση να πω ότι. Ε, δηλαδή πώ πέρα... θα γίνεται, κάτσε, σου... Γιώργο. Πώ θα γίνεται ένα, τώρα. Δηλαδή, σταμαντη... θα πηγαίνει η μοτοσικλέτα. Θα πηγαίνει εσύ με τη γουρούνα σου από πίσω από το τη αυτοκίνητό γουρούνα. μου. η Ελλάδα μου, φίλε. Ναι, τη εντάξει. Τι Ελλάδα σου. <laughs> ε, θα πηγαίνεις πίσω από είναι μένα. Την μου, Και γουρούνα, στο φανάρι, Και στο μαζί, φανάρι φέρω, φέρω. θα μπορείς να έρχεσαι. Έτσι. Όταν είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, αυτό λέει ο κώδικα οδική κληροφορία καινούριο. Όταν θα είναι βροστά. σταματημένα τα αυτοκίνητα, θα μπορεί να περνά. Από δίπλα με πολύ χαμηλή ταχύτητα ε, και υπάρχει ένα άλλο κίνδυνο, ο οποίο είναι ούτε ή άλλος Υπάρχει έτσι, δηλαδή να έχουμε συγκρούσει μοτοσυκλετών. Επίση είναι λίγο επικίνδυνο πράγμα ε, για του καθρέφτε των υπολείπων. Ε, Ιδίω όταν τα αυτοκίνητα δεν είναι το ένα πίσω δεν είναι το ένα από εδώ, το Έχουν φαρρδίνει και όλα στα άθλια. Τα άθλια. Ναι. αυτοκίνητα. Έχουν φαρδίνει όλα τα αυτοκίνητα. <laughs> ναι. Και τι, σα πω. Δεν είναι ε, αλήθεια. Το δικό μου μάτι βλέπει το εξή στο δρόμο. Και ελπίζω να μην. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σα, να μας γράψετε, μα γράψετε. Αμάξι, έχετε, δεν θα πούμε. Ο Μπάμπη έχει αυτό και ο Γιώργος έχει εκείνο. Απλώ ε, ένα αυτοκίνητο με την ημερομηνία από δίπλα, έτσι πρώτη κυκλοφορία. Αυτό που βλέπω λοιπόν είναι. Και είναι και σχετικά χαμηλά οι πωλήσει, έτσι δεν έχουμε καμία εκτείναξη πωλήσεων κτλ. Λοιπόν. Βλέπω αυτοκίνητα πολλά μικρά καινούργια. Μάλλον αρκετά μικρά καινούργια. Βλέπω ακριβά αυτοκίνητα που τραβάνε το μάτι. Πολύ ακριβά. Δηλαδή, λέγαμε προ για το Τέσλα και μου λε το Τέσλα, και α, σε σχέση με ένα άλλο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι και οικονομικό, θα λέγει κάποιο. Αλλά βλέπω ρε φίλε και κάτι παλιατζούρε, σαν και αυτά που έχουμε εμείς α πούμε, που είναι αυτοκίνητα 20, 25, 30 ετών. Εύκολα. Εύκολα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω αν φαρδίνανε ή όχι, γιατί ξαρτάται γιατί μιλά. Έχουμε τα πιο νομίζω 18,5 χρόνια. 18,5 χρόνια. Απαράδεκτο είναι Έτσι, ναι. Δηλαδή, ε, στο, ο δρόμο είναι και λίγο μουσείο. Λοιπόν, δηλαδή δεν μου μην πει τώρα, συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτή τη ρύθμιση. Θα την εφαρμόσει εσύ που είσαι μοτοσυκλέτη. Εγώ θα την εφαρμόσω γιατί θεωρώ ότι οτιδήποτε άλλο δεν θα ήταν ψέμα. Ε, δεν κάνω σφήνε και λοιπά. Δεν έκανα σχεδόν ποτέ στη ζωή μου. Ότι όταν ήμουν και δεν είχα και μια κεφάλι μου. Αυτό το θεωρώ είναι επικίνδυνο για τον άλλο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εσύ που το κάνει. Αλλά από μια στραβοτημονιά δικιά σου μπορεί να σκοτωθεί κανένα άνθρωπο. Να χάσει τον έλεγχο, να τρα... τρο... τέτοια πράγματα. Έτσι σκέφτομαι εγώ, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Μάλιστα. Το να περνάνε πάντω στα 30 χιλιόμετρα. Μηχαν... Τα... Για τα 30 συμφωνώ. Ναι. Μπορεί να κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Δεν συμφωνώ για τη χαμηλή ταχύτητα σε δρόμου που είναι ταχεία κυκλοφορία. Συζητάγαμε προχτέ για τη συγκρού. δεν συμφωνώ. Εντάξει. Αλλά. Καλά και δεν θα... Δε θα ισχύσει εκεί. Έτσι. Δεν θα ισχύσει. Γιώργο, εγώ τη, κατέβαινα τη συγκρού 20 χρόνια mm. και την ανέβαινα. Ε, τα 120 είναι πολλά. Για ποιο, αμάξι. Είναι, είναι πολλά, δηλαδή για οποιοδήποτε. <συσκύνω> δηλαδή, εγώ εντάξει, που τα πήγαινα δυστυχώ, το λέω το είναι τώρα. Για ποιο, αμάξι, είναι πολλά. Για το αυτοκίνητο των 30 ετών ή για το αυτοκίνητο των <συσκύνω> 20 πούμε, που τα 120 τα ήγει με δεύτερα. Δηλαδή. Είναι πολλά για τη βλακεία που θα συμβεί. Αν συμβεί μια βλακεία οποιαδήποτε, κάτι ξαφνικό, μια στραβοτημονία ενό άλλου, δεν το προλαβαίνει στο πράγμα αυτό. Αν με ρωτά αν είμαι των ορίων ταχύτητα. Ναι, είσαι. Ξέρει γιατί. Επειδή συζητάγαμε κάτι με τον το Μακαρίτη, τον Άρη, α πούμε. Το, το θυμάστε περισσότερο, γιατί είναι και κουβέντε που έχουν γίνει και στον αέρα και έχει ακούσει και τον Μακαρίτη, στα σταθάκι να τα λέει. Ο καλό οδηγό είναι αυτό που αντιλαμβάνεται τα όρια, όχι μόνο τα προσωπικά του, του αυτοκινήτου και του δρόμου και του περιβάλλοντο. Είπε ο Μπάμπη κάτι πριν. Εντάξει, Μπάμπη είναι τα λέει όπω τα λέει. Είναι και αυτή η τρελία εκεί πέρα και έξω. Το να πηγαίνω εγώ με 120, α πούμε, με την, με την πέμπα μου, ας πούμε, που είναι μια μοτοσυκλέτα 1200 κυβικά και τα 120, ξέρω, τα έχει πλάκα. Ε, δεν υπάρχει θέμα με μένα και τη μηχανή και τον τρόμο. Το θέμα είναι μην. ο Μπάμπη αποφασίσει να είναι στην αριστερή λωρίδα και επειδή κάνει οικονομία στην οδήγηση, ξέρω εγώ, να μην κάψει τη βενζίνη, έχει αποφασίσει να πηγαίνει στην αριστερή με 60. Και εγώ από τα 120 πρέπει να πέσω στα 60, ας πούμε, απότομα. Έχι, Έχι, έτσι. Εκεί έχει θέμα. Ο Βαγγέλης από την Κοζάνη λέει ότι οι κάτοχοι υβριδικών οχημάτων αυτό που περιγράφεται κύριε Μπάμπη το κάνουν συνεχώς και είναι πολύ εκνευριστικό όταν τους πετύχει μπροστά σου. Καλημέρα από την Κοζάνη. Καλημέρα Βαγγέλη. Είδε ε... ότι είμαι εκνευριστικό το καταλαβαίνω. Θα σου πω ότι το να κοιτάει κάποιο όχι το δρόμο αλλά να έχει στο μυαλό του ένα στόχο να κάψει ξέρω λίγο λίγη βενζίνη που σημαίνει το ένα του είναι καρφωμένο Μάλιστα τα υβριδικά θεωρία. Okay, δεν είναι. Το μαθαίνει τώρα κι εσύ. Α, Ά, το μαθαίνει. Τώρα, καταρχήν έχει η οθόνη η οποία σου αποσπά την προσοχή. Εγώ την δεν πρέπει, σου αποσπά καμία οθόνη. Το πρώτο προσοχή. που θυμάμαι αποδείχθηκε. Πατά μα, αλλά κάτω γκάζει, that's all. Λέω ότι η οθόνη mm. σου αποσπά την προσοχή. Εγώ θυμάμαι το δεν πρώτο. Δεν κοιτάζω καμία οθόνη. Δεν την κοιτάζω. Όχι, έλεο τώρα, δεν έχω δει. Θέλει να σε δώσει στεγνάρε. Ναι, δεν κοιτάζω οθόνε. Το μόνο ζωήντρο που κοιτάζω. Παιδιά, είναι σαφέ, είναι μεγάλο παραμύθι. Σα το λέω να το ξέρετε από την ίδια περιγραφή που έχει κάνει, τι έλεγε. Κοίταγε το μου, τη μεριά, ντρέφτε την κυρία από πίσω. Γι' αυτό δεν κοιτάγει την οθόνη. Στο φανάρι, μην μου την πέσει. <laughs> <Μα> γι' αυτό <laughs> δεν κοιτάγει την οθόνη. <χει> <χει> <Ρίχα>. <χει> Πρέπει να σου πω ότι πήγε και ένα φίλο ο οποίο πήγε ένα Τέσλα και με πήγε μία βόλτα κτλ. Μάς θα, μου είπα να το οδηγήσω και λέω. Δεν αισθάνομαι τη σιγουριά. Τι σου είπε να οδηγήσει. <χει> <χει> <χει> ένα, ένα Τέσλα. Ναι. 500 άλλο έτσι. Δεν είναι που Πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα αυτοκίνητα και απορώ, με, όχι για, για, για τα συγκεκριμένα, μόνο για όλα τα ηλεκτρικά τα οποία έχουν υποδυνάμει που οι περισσότεροι ούτε καν πώ να το πω τώρα. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν τη σωστή οδήγηση με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Με 40 ε, χιλιαρικάκια βγάζει μια Ferrari στο δρόμο. Ναι, βγάζει. Ε, όταν υπάρχουν τόσε οθόνε μέσα στο αυτοκίνητο, σου αποσπούν την προσοχή. Εγώ βλέπω ανθρώπου που οδηγούν ε, με το κινητό στο χέρι και κράζω και φωνάζω. Η γνώμη μου, α πούμε, είναι στον κώδικα οδική κυκλοφορία η μεγαλύτερη αυστηροποίηση που θα έπρεπε να υπάρχει αφορά τη χρήση του κινητού. Αν με ρωτά τη χρήση του κινητού στο σχολείο στο αυτοκίνητο, αποβολή από το αυτοκίνητο. <Καλό, laughs> δεν το συζητώ. <Καλό>. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, όταν είμαι δίπλα που έλεγα πριν, πάω με τη μηχανή και λοιπά, και κάνει texting, δεν μιλάει απλώ στο, στο, στο, στο, στο τηλέφωνο. Γράφει μηνύματα. Παιδιά, τα καινούργια τηλέφωνα <Παιδιά> δεν χρειάζεται να τα χτυπάτε ε, τα πλήκτρα. Το λέτε στο τηλέφωνο και σα γράφει το μήνυμα. Ναι, αλλά αν μα έχει γραμμένο άλλο γιατί έτσι έχει μάθει, ναι, θα μα δουν γραμμένο σε κανένα μάρμαρο. Επάνω, άλλο θέμα. <laughs> τώρα τώρα <laughs> δεν θα πάμε. Ραδιόφωνο κάνουμε, δεν θα πάμε σε ψυχανάλυση. Εμείς... Ο μελέτη Τερζόγλου ε, λέει: ε, Καλημέρα σα. Από αυτά που ακούω σήμερα, νομίζω ότι ο οικονόμου κατεβάζει το όριο ταχύτητα στα 30 ε. για χατήρι του Μπάμπη για να προλαβαίνει αυτή με τη Mercedes. Ευχαριστώ, μελέτη Λοιπόν, για Επειδή είναι και 22. Κοντεύει και 23 Μόλι έγραψε και ο Γιώργο λέει: Όταν ξεκατανιάζει το σωσίρι, ξεκινάει πρώτο θέμα. Όταν παίζει ο Σαλμάς δεν θέλει πολιτική κουβέντα ο Παπαδημητρίου. Όχι να πούμε. Τι αστεία, είναι Όχι θα... να πούμε. Ναι. Είπα: Εγώ δεν θέλω πολιτική κουβέντα. Ίσα, Πιο πολιτική εσύ. κουβέντα από το πώ κυκλοφορούμε στου δρόμου δεν υπάρχει. Από λοιπόν. το πώ παρκάρουμε, από το τι κάνουμε, από την εγκατάλειψη τη Αθήνα και άλλων συνοικιών, εγώ για την Αθήνα νοιάζομαι, γιατί εκεί ζω. Γιώργη, επειδή όπως έχει καταλάβει, ε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μιλήσουμε για το Σαλμά, να τα αφήσουμε το, μετά το ΚΕΜΙΣΕ, μια που άνοιξε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, αν έχετε να καταθέσετε κάτι, την καλή μέρα μας και την αγάπη μας, να είσαι καλά, και εσύ Μαρία που τουλάχιστον, έτσι, ξέρω, ε, μια φωνή σου φτιάχνει την ημέρα. Καλό είναι αυτό. Και κάτι που είδα, ε, ψάχνω να το βρω το μήνυμα που το έχει γράψει. Ε, Θοδωρήσε τον Ρίκα. Ο νέο κόκκι του οικονόμου θα εφαρμόζεται και στου παρατρεχάμε των υπουργών, πολιτικών, δημάρχων κλπ. που δεν σταματά κανένα φανάρι, εσύ μα στο δρόμο. Να α πούμε κάτι το οποίο δίνει μια πάρα πάρα πολύ αρνητική εικόνα σε κάποιον. Εσύ, α πούμε, αν έχει λίγη τσίπα, δεν θα πάρει από πίσω το ασθενοφόρο που προσπαθεί να ανοίξει δρόμο. Έτσι δεν είναι. Λέω αν έχει τσίπα. Όταν βλέπει όμω να ανοίγουν οι δρόμοι για να περάσει ο άλλο γρήγορα και εσύ κάνει και μισή ώρα παραπάνω. Όταν βλέπει να υπάρχουν έξω εγώ, συνοδευτικά με κάτι γομάρια πάνω σε κάτι φθιριώδει μοτοσυκλέτε να ελέγχουν τον δρόμο πλήρω για να περάσει άνετα κτλ. το αυτοκίνητο με τα φημετά τζάμια. Δεν το κάνουν Εντάξει. αυτό. Στους, σε μόνο συγκεκριμένα άτομα το κάνουν που έχουν χαρακτηριστεί ότι είναι υψηλού κινδύνου. Δυστυχώ εσύ βλέπει και ορισμένου ιδιώτε. Βλέπω οι... καλά. Βλέπει πολύ καλά. Βλέπει ορισμένου ιδιώτε. Ναι, να σε καλά. Οι οποίοι ε, δεν είναι σίγουρο. Το ότι... το κάνουν αυτερέτως. Δεν είναι. Δεν είναι. Σίγουρο, δε, ακριβώς δε, σίγουρο. Δεν είναι. Δεν είναι ο πρόεδρο Είναι ένα μεγάλο επιχειρηματία. Ο, ο, <σφυγ> ο οποίο έχει εγώ, δύο αυτοκινητά συνοδεία και τρει μοτοσυκλέτε. Και τώρα περνάω εγώ και εσύ κάνετε πέρα. Αυτό δεν είναι μια εικόνα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια. Στο δρόμο και, ε. Εντάξει, αυτό σου συμβαίνει πάντω σπανίω. Είναι λίγοι οι κρατικοί που έχουν τέτοιε δυνατότητε και το κάνουν για λόγου ασφαλεία ε. ή καμιά φορά Ο διότι ούτως πρέπει ούτως να πάνε είναι γρήγορα. Κάπου. Ένα τελευταίο θέλω να σου πω για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ούτω ή άλλω, αυτό το πρώτο κομμάτι τη εκπομπή μιλήσαμε για το, κάτι που εμένα πάντα με ενδιαφέρει. Ε, και όταν γίνεται μια στραβή, όπω ήταν αυτή που είχε γίνει έξω από τη Βουλή με τον Ιάσο, να το θυμάστε όλοι. Έτσι. Γιώργο, Εσύ, Γιώργο. Συνοδευτικό αυτοκίνητο, α πούμε, το οποίο στρίβει και παίρνει παραμάζωμα ένα νεαρό μοτοσυκλετιστή. Δεν έχει μόνο το κομμάτι. Α, πιανού ήταν εξώ, ήταν τη Ντόρα ο οδηγό ή οτιδήποτε σχετικό. Αυτό είναι ωραίο να πλακώνεσαι σε Twitter. <laughs> Άλλαξε κάτι. Άλλαξε. Την επόμενη μέρα σταμάτησε. Σου λέω εγώ γιατί να. ήταν πολύ βολικό. Δεν έχει και πολλού τρόπου για να μπει όταν κατεβαίνει στην εκδοχή τη φιλοσοφία. Ήταν πολύ βολικό. Κανονικά πρέπει να ανάβει κόκκινο, πρέπει να βγαίνει. Ο τρογονό που ναι. είναι εκεί, να είναι βέβαια ότι έχει κλείσει η τέτοια, ε, δεν γινόντουσαν Έχεις αυτά, πλή... Πάντως απαγορεύτηκε μετά, ακούσει... δεν έγινε Έχει ακούσει που λέει θα σα κάνω μια ερώτηση. Πόσες αριστερέ στροφέ υπάρχουν στην Αθήνα. Αριστερέ ενέργειε. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κατεβαίνει στην κυφυσία, Στη Μιχαλακοπούλου, τη Μεσογείου. Ναι. Πόσες αριστερέ τροφές υπάρχουν. Πολύ λιγότερε από σα είχαμε πριν του Ολυμπιακού αγώνε. Στου Ολυμπιακού αγώνε Εっぱ... καταργήθηκαν πάρα πολλέ. Ε, Πώ αφήνει, πούμε, να υπάρχει μια αριστερή στροφή εκεί. Λέγοντα ένα σκεπτικό. Πάθαμε ένα στραβό, ένα κακό, ένα πάθημα. Α μα γίνει ραδιά, μάθημα, α πούμε. Σου λέω, δεν ξαναέγινε Από τότε δεν, δεν μπαίνει κανεί αριστερά. Κανεί. Το κρατώ επειδή κάτι παραπάνω ξέρει. Ναι. Και βέβαια τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Και πρώτο διάλειμμα στην εκπομπή σημαίνει ότι πάμε για νεράκι. Νεράκι στην εδώ, επικράτεια του Real FM. Πολύ σωστά λέει νομάτων. ο Μάριο σταθερή τροχιά να κινούνται και τι βραδινέ ώρε ώστε να τα παιδιά να σπίτι του. Έχει. Σε άποψη για τα ΜΜΕ, τα ΜΜΟΜΟΜΟΜΟΥ, 24 ώρες λειτουργίας και τα λοιπά. 24, 24 ώρες δωρεάν, να τελειώνουμε, άντε. Λοιπόν, επί τραπέζιος ψήχθης αφής Rainbow Waters, τα ξέρετε τα κόλπα, ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτίσετε την ποιότητα ζωής σας για την οικογένεια και παράλληλα να φροντίσετε το πυρβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια, όπως πάρα πάρα πολλές φορές σας λέμε και το θεωρούμε σημαντικό. Η design του είναι μια χαρά. Έχει εμποβολικό μέγεθο. Το βάζετε πανεύκολα. Μορφαίνει και την κουζίνα. Αν θέλετε. Συνδέεται με το δίκτυο σα χάρη στην οθόνη αφή που διαθέτει. Μπορείτε να πάρετε το νεράκι σα σε όποια θερμοκρασία εσεί επιθυμείτε. Πεντακάθαρο, φρεσκότατο. Περιβάλλοντο, κρύο, ακόμα και ζεστό. Να κεράστε και ένα μπάμπι. Να τα λέμε και αυτά. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, 811-134-34. Επειδή είμαι νεότερο, πάνω να το νερό. Asuka wouldn't tell you what you should do Άλλο χαζό τραγουδάκι, έχει να βάλει. Σε είδα πώ αντέδρασε. Χαζό τραγουδάκι, μόνο χρεωτικό δεν έκανε ολόκληρο εδώ πέρα. Εντάξει, ωραία. Όχι, μπάστε, μπουν, όχι, είμαστε μπά... τρει άντρε, κάπου πρέπει μπά... να περάσει η ώρα. Αν σχολιάσει, μπάμπι μου, τα τραγούδια, πρέπει να την ακούσει κιόλα. Διότι δεν ωραία, σου άρεσε μπάμουν. το χαζό τραγουδάκι, δηλαδή τον Μπιλ Τζόιλ που ακούμε. Ο οποίο με αυτό το τραγουδάκι το 1983 ήταν στο νούμερο 1. Τα λέμε κι αυτά. Αλλά ο Μπάμπι τώρα έχουν περάσει χρόνια από τότε, Δεν μπορεί να μπει στο μουδί. Κύριε Χουδαλακη, και... θα σε εκπλήξω πάντω διότι μ' άρεσε τρο στον κασελάκι. Και βλέπω ότι άρεσε και στο Μάκι το από μάκι. το Ηράκλειο. Και Μάκι, να σου πω ότι αυτό που γράφει για το banner του Web, Red, εγώ χαμπάρι δεν έχω πάρει. Ποιο σ... δεν έχει πάρει χαμπάρι. Ότι δεν μπορεί να γράψουν λέει σχόλια. Και αν πρέπει να τα στέλνει live 24. Στέλνει στο στούντιο παπάκυριαλεφθέμ.gr να τα έχουμε καλά ίδια όμω και σε κατανα... Ά, ναι, ναι. άλλο που ακούμε, το καινούριο ναι, που ναι. ακούμε τον Real Δικτυακά. Θα το φροντίσουν ναι, εδώ τα παιδιά που ξέρουν τη τεχνολογία. Εγώ να κάνω τον αίξονο δεν το θέλω. Ωρα, είπες, δεν έλεγες, μου λε, πώ ε... κατάφερε χθε ναι. ναι. και έβαλε τον Φάμελο να σου πει ότι, ότι και να συμβεί αυτό θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ, Δεν έκανα μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι απολύτω θεσμικό. Ναι. Ε, Βεβαίω. Κάτσε, και... κάτσε, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Διότι είναι απάντηση και στου άλλου οι οποίοι λένε ότι θέλω, δεν θα το αντέξω. Ναι. Ε, αφού τον θέλει τον ε, Φάμελο, το, το, τώρα. Πάρε πάρε αν και φάμελος, εγώ παρακαλώ. ήθελα να ξεκινήσουμε με το ΣΑΛΜΑ. Δε βαριέ, ο Μπάμπη είναι αυτό, πάμε. Εάν ξαναεκλεγεί ο κύριος Κασελάκης Αναρωτιέμαι Άνθρωποι όπως εσείς Θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Με πρόεδρο τον Κασελάκη Μετά πόσα έχουν συμβεί Να πω μια διαφορά λίγο στην αρχή Γιατί ναι. προκαλεί λίγο Επειδή κάνουμε ελεύθερη συζήτηση Φάτε, Εγώ προχ... δεν προτιμώ εσύ. το μήνυμα είμαστε εδώ ε, το, το είμαστε λοιπόν για μένα Επειδή είναι ταυτότητα Έχει και την αυθόρμητη απάντηση Ότι ναι εγώ θα είμαι Προσέξτε όμως Έχω κάνει ξεκάθαρη κριτική στο Στέφανο τον Κασελάκη Ότι η πολιτική του Παρότι αποσπασματική και πολλές φορές αλληλοσυγκρόμενη Απομακρύνει τον ΣΥΡΙΖΑ Από αυτό το τρομολόγιο που πιστεύω ότι είναι σωστό Κράτησε το Κράτησε το τι να κρατήσω. Αυτό που είπε ο Φάμελο. Δηλαδή, να... Θα είναι υποψήφιο, είναι σαφέ. Και αυτό που είπε είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι τούτο, γιατί εγώ τα off the record και τα rest θα τα σέβομαι. Είναι ότι ο Φάμελο ως πρόσωπο, τόσα χρόνια στην πολιτική του διαδρομή, είναι πάντα θεσμικό. Οπότε δεν θα το έλεγε, ξέρω εγώ, σε έναν δημοσιογράφο σε μια εκπομπή. Θα είμαι υποψήφιο. Πρώτα θα γίνει μια ανακοίνωση κανονική και μετά θα το πει ούτω ή άλλως, ε, νομίζω ότι χθε τη την τη, τη μεταδώσαμε την κύριε Γιώργο Βασίλη που είπε ότι δεν θα είναι οι επιλογές για τον υποψήφιο ή την υποψήφια έχουν περιοριστεί αρκετά ναι, ναι. δηλαδή νομίζω, δεν είναι 200 ναι. ας πούμε υποψήφιοι πια δεν είναι νομίζω ότι αν θέλει επειδή πολλοί φίλοι λοιπόν, το έχουν ακούσει το κατηγορηματικά στον Γιώργο Παπαδάκη ρίξει για την όλη για να την ακούσουμε Υπέλεξα uh -huh. σε αυτή τη φάση να μην μπω στο διαγωνισμό προσώπου, εκτιμώντας ότι είναι πολύ σημαντικότερα τα διακυβεύματα. Ήταν τη προ... ε συμφωνήσαμε, ότι συμφωνούμε με τον κύριο στον στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε όλη αυτή την περίοδο. Ωστόσο, σήμερα είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε μπροστά και πρέπει να δούμε τα μείζωνα. Και για να δεις τη διαφορά στάσεις, έτσι, Ο Φάμιου, δεν είμαι αυτό. Οι Γεωργοβάσοι λένε ότι ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Αν λες, σε περίπτωση που εκλεγεί ο Κασελάκη θα μείνει. Ναι. Ε, μάλλον έχει πολύ, με, πολύ Μεγάλη σχολή. Ε, δεν το έχω ακούσει. Μπορώ να το ακούσω, παρακαλώ πολύ. Αυτά είναι. Έχετε εσεί την Είναι εμεί ταυτοτικό υπαρξιακό να δούμε πώ θα φτάσουμε σε αυτέ τι εκλογέ. Ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην κερδίσει ο κ. Κασελάκη. Εγώ θα συστρατευτώ αυτό. Αν χάσει ο κ. Κασελάκη θα μείνει. Αν χάσει ο κύριο Κασελάκη, αυτοί που λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτέ και στην Αν κερδίσει και ο κύριο Κασελάκη, θα μείνετε. Είναι μια συζήτηση στην οποία θα την το κάνουμε βλέπετε. τότε. Τον Α, εντάξει, είπε, θα την κάνουμε τότε. Τη φύγει, Και δεν είναι η μόνη. Αυτό Αλλά... που μου σπάει τα είναι ο Σπίρτζη. Γιατί σου σπάει Ε γιατί Έτσι, τώρα. Ήταν ο μόνο το καλοκαίρι, θυμάται, ήταν ο μόνος που έβγαινε. Όλοι οι άλλοι οι ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζεμένοι, κλεισμένοι στα κλουβιά του. Ο μόνο που έβγαινε και το έχει πάει στα άκρα. Εντάξει, δεν του αρέσει ο Κασελάκης, το καταλάβαμε. Δεν του είπαμε σ' όν και καλά να πάει με τον Κασελάκη. Δεν θέλει, δεν θα πάει. Ελεύθερος άντρας είναι. Τεμπηχτή ήταν αυτή. Τέλο πάντων, θέλω να πω ότι εδώ πέρα έχουν ακουστημα παπάδε από πράγματα και τα έστα. Σε παρακαλώ Εκτές. πολύ το παπάτι να μην το χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Εκαλά, εντάξει, δεν θα παραξεγήσουν και ταράσει. Δεν ξέρει, ποτέ ε. ταράσα είναι περίεργα. <χαι> Σα αυτό θα συμφωνήσω. Ξέρει πιάνει κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό θέμα τη μέρα. Ποιο. Δεν μπορεί να βάλαμε, α το πω. Αλλά ε... τι δουλειά κάνουμε, θα μα απολύσουν. <laughs> γνώμη, το πιο σημαντικό θέμα τη μέρα. Κατά τη γνώμη και το πιο σημαντικό θέμα τη μέρα αυτό που έχει αναδείξει κόντρα και τα νέα και εδώ πέρα μιλάμε για του Μπετάκ. Να τους πω και σωστά μπεκτασίδες. Της μπεκτασίδες σκεφτική πόλεμη Οι Μπεκτασίδες που είναι μια Το Ραφαηλή το Βασίλη το θυμάσαι mm -hmm. Ο... Ο Βασίλης που ήταν και δάσκαλος Ας πούμε και πάρα πολύ κουλτουριάρης Ευρημαθής, ακραίο μυαλό και τα λοιπά Και πολύ ωραίος αναρχικός Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος ε, Εμένα με επηρέασε και αρκετά Γιατί τον είχα και καθηγητή σχολή και είχαμε σκοτωθεί δυο, τρεις φορές Και μούμινε ε, Αυτό ήταν... σημαίνει ότι είχατε ανταλλάξει απόψεις δηλαδή, δηλαδή, Σκοτωνοσουν πάντα Αυτός άμα, άμα δεν έβρισκε έναν στην τάξη Ας πούμε Έτσι, μπορεί να μπορεί να απλακώθει Δεν έβρισκε Έτσι. τα ίσα του ε, Μου έκανε κάτι προβοκάτσκες ας πούμε Έλεγε άμα δεν έχεις ακούσει Beethoven και μπαχ Και ξέρω εγώ τι ας πούμε Δεν Έτσι. ξέρεις από μουσική Επετάχθηκε και η πορδί τότε ε. εγώ ας πούμε Πιτσερικά και τα λοιπά. Δηλαδή, εμεί που έχουμε μεγαλώσει με ριζίτικα τραγούδια ή τα παιδιά από την ήπειρο με τα πολυφωνικά είναι άσχετα. Ω πάρτι τρελό έγινε μετά. Δηλαδή, σου πω μόνο ο Πίτρες δεν πέταγε έναν στον άλλο στο τέλο, μου γούσταρε τρελά έτσι. Μπαχ, άκουσε από τότε. Όχι. Κάθε μέρα θα σου βάζω τώρα καθήκοντα. Ναι. Ναι. Θα σου στέλνω κάτι τη, μια μικρή παρτίτα, κάτι άλλο. Ένα δεύτερο μέρο ενό. Δεν, δεν χρειάζεται να το ακούσει από την αρχή έλεγε, στο τέλο. Όλοι λοιπόν. εσεί κουράζετε να ακούσετε ένα συμφωνικό έργο από την αρχή στο τέλο. Λέτε βαριά, Με το yeah. ζόρι ναι, μου, ναι. Αν, παραστεί... Αν ακούσει, λοιπόν. Μα πρέπει να παραστήσω αυτό που του αρέσει, κάτι που δεν του αρέσει. Δεν είναι τελείω υποκριτικό. Μπορεί όμω, επειδή έχει καλό γουστο στη μουσική, άρα μπορεί να εκτιμήσει διάφορα πραγματάκια. Γι' αυτό σου λέω: Μπορεί να δει, α πούμε, το δεύτερο μέρο ε... ενό κονσέρτου και να σ' αρέσει έκανε αυτό. Έκανε μεγάλε προσπάθειε Με πήγε στο μεγάλο μουσική, με πήγε στο Λοιπόν. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Αλλά να πω ότι ενθουσιάστηκα και όλες, α πούμε, και θα έξω και μια στροφή σε Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Επιστρέφω στο θέμα για το οποίο ήθελα να πω. αποφεύγουν. Αναφέρομεστε σε <laughs> μεγάλου προογράτε. <σώμα κάτω. laughs> αναφέρομαι, αναφέρθηκε στο, στο Ραφαηλίδη, γιατί ήταν ο πρώτο άνθρωπο που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον να μιλάει ανοιχτά για του σούφι. Για κάτι μυστικιστέ ήλιστέ. Ένα από τα τάγματα αυτών είναι υπεκτασίδε. Αυτή λοιπόν τώρα με την ευλογία προφανώς του Ερντογάν και την απόλυτη υποστήριξη του Ράμα, αυτά που σας λέμε δεν είναι πληροφορίας. Εδώ στη συνέντευξη ο Ράμα. Αφού ήταν ο πρώτος άνθρωπος Ας... που είδε στη Νέα Υόρκη ο Ερντογάν. Ναι, και όταν... Ε, εκεί του πήραν και τη συνέντευξη, νομίζω New York Times ήταν. Ε, όπου είπε για ένα νέο μικρό Βατικανό, το οποίο θα είναι τον Μπεκ Τασίδων. Και θα είχε και το Mondi πως τον λένε εκεί, τον αρχή... Μουζέ, είναι πολύ ούτε. Α, μου, αυτά συλλένουν σε κράτη... Έδινε, συγγνώμη, το πανάποδα. Σε κράτη στα ναι. οποία, δια της βίας, ε, απαγορεύεται η θρησκευτική συνείδηση και η έκφρασή τη και επιβάλλονται καθεστώτα, σαν και αυτό που επιβλήθηκε στην Αλβανία, πόσα 50 χρόνια κράτησε, πόσα κράτησε. Έτσι, ε, αυτά συμβαίνουν. Η αναφορά γίνεται γιατί. Ενώ εμείς, για παράδειγμα τώρα... Α, ξέρω, φάγαμε και ένα παντάλι. Όταν λέμε, είπε ο, ο Φάμελο το χουδαλά αυτό, η Γιώργο Βασίλη το παπαδάκι εκείνο. Ε, λέει και ο, ο... ο Μπάμπη πόσο του τη πάει ο Σπίρτζε, α πούμε, γιατί αυτό, μάλιστα. Ε, Μα δεν βάζει τόσα μέσα. Θα πούμε και για τον Μπολάκι που απάντησε στο εδώ είμαι του Κασελάκη, και εγώ εδώ είμαι επικόντρο λάρισμα. Τέλειο. Ωρα, με ούτε... art photo, α τέλειο, τέλειο. Ναι, τώρα... Το καλό προφίλ, όχι το κακό. Τη μόβα, αφήσα του Κασελάκη, την, την είδα. Για ωραίο σιντ είναι αυτό. Τι ωραίο σιντ, Τι. Ωραίο σιντ, το εξώφυλλο. Α, ναι. Όρεια, γενικώ. Καλά, γενικώ. Είναι, είναι και πολύ ωραίο. Άντρε, εγώ το είχα πει και δεν νομίζω ότι. Μουδαλάκι, δεν μα τα λε καλά. Όταν τον είδα, λέω σαν μοντέλο του Αρμάνι. Παιδινίκο κουκλεί, Εσύ. Πολύ όμορφο άνθρωπο. Δεν είναι. ξέρω. Πολύ δεν πάρα, πάρα πολύ. Δεν έχω γνώμη για του άντρε. Πάρα πολύ ωραίο παιδί. Αλλά αυτό τώρα δεν ξέρω τι ωραίο. είναι ωραίο. Συμπαθέστατο Μα, δεν κύριε. υπάρχει ένα θέμα στο οποίο να συμφωνήσουμε. Μα κύριε, δεν το συζητάς Α αρέσει τώρα έτσι. Επειδή την είπε στο Μητσοτάκι, σ' αρέσει ο Σαλμάς Όχι, δεν μου αρέσει τώρα ο Σαλμά. Θέλω <laughs> το ξεκαθαρίσω. Ε, Θα σου πω δε, ότι επειδή λες, την είπε στο Μητσοτάκι. Για να ολοκληρώσω και εγώ μία φορά μία σκέψη. Mm. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι συζητάμε για το ΣΥΡΙΖΑ που τροφοδοτεί με τα εσωτερικά του. Ε, Προφανώ το debate του Πασόκα απόψε το βράδυ θα έχει το ενδιαφέρον του. Τι, τι Κόντρα το βράδυ. Debate το Πασόκ. Debate το Πασόκ, τι ναι. είναι αυτό. Είναι στην ΕΡΤ. Ναι. Κουβαρά Μαγκυριάδη, οι συντονιστέ. Έξι υποψήφοι, έξι ενότητες Πασόκ. Την καθένας... παλιά. Καλού καιρού το Πασόκ. Κρατική τηλεόραση. Ω. Ω. Ωραία χρόνια. <laughs> Ωραία χρόνια. Λοιπόν και τι θα κάνουν εκεί. Λοιπόν, γιατί... λοιπόν εμεί συζητάμε όλα αυτά τα οποία εντάξει έχουν τον διαφέρο του. Του έχει μεγαλύτερο γιατί είναι διαγραφή η οποία δεν ήρθε από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν την έκπληξη. Και δίπλα μας πάνε να φτιάξουν ένα Ισλαμικό κέντρο επι σαν 100 στρέμμα, 100 χιλιάδες στρέμμα, δεν ξέρω θα θα είναι. Ένα μικρό κρατήδιο, δηλαδή τέλος πάντων, μικρότερο του Βατικανού σε έκταση, το οποίο όμως θα είναι το Ισλαμικό πόδι που θα ελέγχει τα πολίτες από την Τουρκία στα Βαλκάνια και μια πύλη εισόδου προς την Ευρώπη. Αυτά είναι λίγο σοβαρότερα. Κατά την τάπηνη μου εκτίμηση από τους διάφορες που συζητάμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το ευρύτερο περιβάλλον. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί ο Ράμα δεν είναι τυχαίο πρόσωπο από ό,τι φαίνεται και όπως ο Ερντογάν έχει στρίψει το καράβι και το πηγαίνει λίγο πιο μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως έτσι κάνει και ο Ράμα. Θυμάσαι ποια είναι η κεντρική μας πολιτική ε, για την Αλβανία. Να λέμε ότι η ευρωπαϊκή σας πορεία περνάει από την Αθήνα, δεν λέμε. Ναι, ναι. Και σου λέει, ότι... εγώ δεν θα περάσω από εκεί. Δεν με Μα δεν, Η ευρωπαϊκή πορεία πολλού πλέον δεν του ενδιαφέρει. Γιατί ο τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται η παγκοσμιοποίηση τη κοινωνία και τη οικονομία, δεν είναι πλέον τόσο απαραίτητο η, η, ε. το πέρασμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπω ήταν και είναι, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Αυτοκρατορία. Δεν είναι και επιθυμητή έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα δεν μπορεί να, να βγει και να ισχυριστεί αυτά που ισχυριζόταν πριν από 20 χρόνια ή 30 χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό. Κράτη τη Ευρωπαϊκή Οικονομικά καταραίουν, δεν είδαμε να ομοσπονδιοποιείται, δεν είδαμε να εξισωνώνται τα μεροκάματά μα με τα μεροκάματα των Γερμανών. Δεν, δεν, δεν, δεν. Κα... Αντιθέτω, είδαμε του Γερμανού να επιβάλλονται επί τη ουσία και τα δικά του συμφέροντα να τα επιβάλλουν σε όποια περίπτωση. Καλά, τα είπε τώρα. Το είσαι αυτό έτοιμο, έτσι. Πατάς oh. το κουμπί και βγαίνει. Ναι, θε να πάμε σε διάλειμμα. Μου δίνει 30 να σα πω Όχι, μια δεν είδες θα πάμε παιδιά. σε διάλειμμα. Α... Όχι, θα πω εγώ τώρα. Ιάννης... Όχι, εγώ θα πω τώρα. Είναι σειρά μου πώ θα το κάνουμε. Κοίτα, ο Πες παιδάκι μου, ποια είναι η σειρά. Ο η δικιά μου είναι η σειρά. Ο Παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χουδαλάκη, διότι ήρθε η στιγμή να μάθει το νέο τη ημέρα. Το οποίο είναι ότι για κάθε νέο συμβόλαιο κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική εξασφαλίζεται 15% έκπτωση, κερδίζεται επιπλέον μείωση Στον έμφια του 24 αν κάνετε το συμβόλαιό σα έω τις 30 Σεπτεμβρίου. Δεν έμειναν πολλέ μέρε, σπεύσατε. Στην Εθνική Ασφαλιστική υπάρχει πρόγραμμα για όλου. Προσφέρει ανάλογα με τι ανάγκε σα προστασία σε φυσικά φαινόμενα. Δωρεάν υπηρεσία επίγουσα τεχνικής βοήθεια και μέχρι ακόμη 40 καλύψεις. Εθνική Ασφαλιστική μία λέξη. dot Ευχαριστώ. Γκρ. Ευχαριστώ. Άνοιξε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου το μεγαλύτερο εντό καταστήματο Public Apple Shop στον πρώτο όροφο του Public στο Σύνταγμα. Το οποίο και από τα πιο ωραία και ωραία από πάνω Πάτε τα είναι φοβερή.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 1997 και 8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο Τζέρι Λιλιού είναι που Πιάνω, αυτό είναι ο Έλβε το τραγουδάκι κυκλοφόρησε στο μακρύνο 1957. Τζέρι Χαζόκ, Τάσπασα. Μήπω θυμάσαι και το βίντεο κλιπ. Όχι. Είναι ένα από τα πρώτα, -πρώτα που έχουν γυρίσει. Α πούμε, καταπληκτικό. Ένα αποθεωτικός, έτσι. Τι άπιστρα, χαρισματικό άτομο, δεν το συζητάμε. Ε, να πω εδώ ότι είδα κάτι καταπληκτικό στο Netflix. Ένα σχεδόν τρίωρο ντοκιμαντέρ. Για τον Έλβη. Το προτείνω, αν είναι ακόμα κρεμασμένο, δηλαδή να το δείτε. Ε? Το κουβένταζα και με την πόπη τη Δημητρίο, Είναι από τα καλύτερα αφιερώματα που έχουμε δει ποτέ στον Έλβη. Για σένα τα λέω, Λάσκαρη αυτό, γιατί εντάξει δεν είναι. Τώρα θα μου πει. Ναι. Ποιο από τι υποψήφιε και υποψηφίου του Πασόκ, ακούγοντα αυτό το τραγούδι, θα σηκωνόταν από τον καναπέ και θα ξεκινάει για να χορεύει. Πάμε. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Mm. Mm. Πρόεδρο Ανδρουλάκη. Δύσκολο. δύσκολο. Ποτέ δύσκολο. Ποτέ. Ο Νίκο έχει το πόδι του ακόμα. Το Διαμαντοπούλου. Έτσι ε, τη εποχή τη. Είναι τη εποχή τη. Θα πετιόταν από το καναπέ να χορέψει. Δεν αν, ξέρω. αν ήταν κανένα παλίκο. Πρέπει να ρωτηθεί σήμερα το βράδυ στο debate που μόλι μου έμαθε. Αυτή ότι την θα ερώτηση θα, θα έκανε δηλαδή. Πούμε. Ναι, ναι, είναι, είναι ένα θέμα. Γερουλάνο. Σίγουρο. Ναι. Επειδή, Σίγουρο. Σήμερα, επειδή σήμερα γιορτάζει η Μυρσίνη. Και εγώ θυμάμαι τον το μάλλον Λογίσο. Φαντάζομαι ότι. <laughs> <laughs> με το, θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, θα πέταγονται όλοι μαζί. Ναι, ναι, ε, ναι. Υποχρέωση. Δεν το βλέπω για πολύ. Πάμε πάνω. παρακάτω, κάτσε. Τι θέλω να ρωτάω. σίγουρα. Εύκολα Σίγουρα ε, πολύ χαρούμενο ναι. άνθρωπο, πολύ καλό. Κατρίνη, δύσκολο. Κι ολαϊκό, ε. ε. Όχι, ναι. είναι, είναι μαζεμένο παιδί Κι Πολύ σοβαρό παιδί, εγώ το ονόμασα στη Βουλή και έχω, έχω τεράστια εκτίμηση. Νομίζω βέβαια. ότι ανέβηκαν πάρα πολύ. Παρόλο πολύ. ότι διαφωνούμε στα μύρια όσα. Οι πολιτικέ του μετοχέ ανέβηκαν πάρα πολύ. Τον καιρό που ήταν πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα ε, και ο Νίκο Ανδρουλέκη ήταν ε, ακόμα στην Ευρωβουλή. Σωστό. Ανέβηκαν οι μετοχέ του κατά κόρυφα. Μένει ο Χάρη Δούκα, δεν ξέρω τι θα έκανε. Μα την αλήθεια. Εύκολο κι αυτό. Ε, ε, μπορεί, ναι, ναι. Ναι, ναι. αλλά με τον Δούκα έχω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι. Δεν να είναι μάθουμε... σαφέ, δεν είμαι σίγουρο. Μπορεί να μάθουμε κάτι παραπάνω σήμερα στο TB. Ε, είναι έξι διαφορετικοί ε, κύκλοι που θα ρωτηθούν. Κάθε ένα από του έξι υποψηφίου θα παίρνει σε ένα κύκλο την πρώτη ερώτηση. Δηλαδή Δεν πεισά, αλλά ήδη με έχει πάρει ήδη λίγο ύπνο. Ένα ύπνο μου έρχεται τώρα από τα, ε, τα λεφτά. Estimation time. Δηλαδή, πόσο περίπου θα κρατήσει, 2,5-3 ώρε. Για εκεί oh. το βλέπω. Τον κακό με τον καλαμάρακι σκέφτομαι. Γιατί κάνει έτσι, σε μπορεί να ε, ακούσει ε... ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μην απαξιώνουμε τόσο πολύ πολιτική, ρε παιδάκι μου. Δεν με, απαξιώνω ε, καθόλου την πολιτική. Ε, ε, Πώ, αφού. Όχι, διότι. Ε, δε, όχι, ναι. διότι υπάρχει Μητσοτάκης Ο οποίο πάει στην Νέα Υόρκη, πάει να φάει τη λιχτό, τον σαλμάει στο μυαλό του και τον διέγραψαν. Δύο λεπτά, του πήρε. Θα σου πω ότι. Το έχω λίγο από το στόμα του λύκου που λένε. Και μπαίνει. Πες. Λοιπόν, μπαίνει μέσα στην Επιτροπή η Επιτροπή Διοντολογία ακούει την ερώτηση του κυρίου Σαλμά. Γιατί κατηγορούμε ρε παιδιά, ας πούμε και τα παιδιά, α πούμε, κλπ. Του δίνουν ένα φάκελο. <laughs> Ο φάκελο έχει μέσα τα άρθρα τα οποία υποτίθεται ή τέλο πάντων κατηγορείται ότι έχει παραβιάσει. Ρωτάει τι έχω παραβιάσει. Τελειώνει η συζήτηση. Εκεί δεν υπήρξε απάντηση. Χρόνος γύρω στα 45 λεπτά. Μπήκε, βγήκε. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Το εντυπωσιακό βεβαίω είναι ότι δύο από τα μέλη τη Επιτροπή. Τη Διοντολογίας, δηλαδή ήταν ε, συνυπογράφοντας με την ομάδα των 11 Γιατί είναι εντυπωσιακό ε, Είναι εντυπωσιακό, γιατί απόφασταν ομόφωνε Της Επιτροπής ναι. Λέω, είναι δύο. Μα η ομάδα αυτή των 11, επειδή 11 βρέθηκαν υπογράφους Σου είπα τις προάλλοντες, δεν το παρατήρησες Εγώ δεν το παρατήρησα Σου είπα ότι πρέπει να είναι καμιά αυτοί που σας θέλανε να υπογράψω. Και το παρατήρησα. Και δεν πρόλαβαν. Και το παρατήρησα και δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια ομαδοποίηση που είναι του τύπου φράξια και δεν συμμαζεύεται. Σωστό. Νομίζω ότι υπάρχει, υπάρχουν τα υλικά για να υπάρχει αντίδραση, αντίδραση ε, μέσα στην κοινωνικη ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τα υλικά ποια είναι? Είναι η εκλογική πρώτα πτώση, η δημοσκοπική πτώση, ε, η απαξία που αισθάνονται οι ίδιοι γιατί έχει γεμίσει τη ότι δεν έχουν γίνει οι Υπουργοί και μετά από τέσσερα χρόνια, ξέρω εγώ, ε, είμαστε στον έκτον χρόνο πια, θα γυρνάνε στις γειτονιές τους και στις πόλεις τους και δεν θα. Ε, γιατί έχουν σοβαρέ και σφοδρές ιδεολογικέ αντιδράσεις επίσης. Δηλαδή τώρα ας πούμε εκτες, αλλά αυτά θέλει ο Λάσκα να τα παίξουμε μετά. Να πω την Πάσα λοιπόν Λάσκαρη. Αν ακούσεις το πρώτο θέμα για το οποίο λέει, τον διέγραψε αναρωτούμενος κιόλα, ο, ο Σαλμάς, θα καταλάβεις ότι εδώ αυτός έχει ατζέντα Για τους άλλους δεν ξέρω Δεύτερη, εδώ σταλήθη την ώρα. Διαφώνω στο Real FM, 97 και 8, ελεύθερη επικοινωνία. Να είστε καλά. Επιστρέψαμε με UB40 από το Labour Blog. Το μακρινό 1983 ήταν στο νούμερο 1. Παρακαλώ πολύ. Το Red Red Wine, δεν είναι και καλύτερη ώρα εδώ για κρασάκια. Έτσι, για καφεδάκια είμαστε, κύριε Μπάμπη. Εγώ έχω πιει δύο και μου φτάνουν. Με δύο καφέδε τη δουλειά την ημέρα. Έχω πιει δύο τώρα, το φταίει. ρε παιδί μου. Δεν καπάκι το ένα πάνω στον άλλον. Ναι, γιατί. Γάννε σε τούρμπο, πρωινό. Μια από κάτι στη φυλη τη ζωή: Η Τουρκία είναι η πρώτη που αντέρεσε στα σχέδια Ράμα. Το γράφει και το ελληνικό. Γιατί λέτε με τι ευλογίε Ερντογάν το κρατήδιο. Αυτοί που έχουν αντιδράσει, αγαπητή ζωή, είναι οι μπεκτασίδε τη Τουρκία. Ο Ράμα έκανε αυτέ τι ανακοινώσει μέσω μια συνέντευξη που έδωσε ακριβώ μετά τη συνάντηση που έκανε με τον Ερντογάν στο σπίτι τη Τουρκία. Είναι σαν Μπράβο, Συμπάμπη, γιατί θα το άφηνα και έτσι και θα γίνω στο σπίτι. Και θα περδευόμαστε. Το story είναι πολύ απλό. Το τι ε, σχεδιάζει πολιτικά ως μπαμπάς του Ισλάμου Ερντογάν δεν σχετίζεται τα με το τι θέλει η Σεχτα, ξέρω εγώ, ας πούμε, των Μπεκτασίδων στην Τουρκία. Αν τα ξέρω και καλά, που επειδή θα Μπράβο, είναι και λίγο δύσκολα θέματα, είχαν μεταφέρει την έδρα του από την Τουρκία στα τύρατα. Πάει μακριά ζωή μου λέει, θέλω από το, το σκουδιαστό. Και επειδή όσο εσύ και εγώ και όλοι οι καλοί άνθρωποι, Νίκο κυρίεγοι, κοιμόμασταν το βράδυ, ο Μητσοτάκη βραβευόταν με το βραβείο Global Citizen για το 2024 από το Atlantic Council στη Νέα Υόρκη. Έτσι και τον είπε και δύο καλά λόγια ο Αλμπέρτ Μπουρλά, τον ξέρετε, τον άνθρωπο αυτόν. Τον Μπουρλά. Τον Μπουρλά, παιδί μου. Τη Pfizer. Τη Pfizer, ναι. Τον μάθαμε. Λοιπόν, άκου τώρα, ανάμεσα στάλα άλλα που είπε ο Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα καταφέραμε να αποδείξουμε ότι μπορεί κανείς να κυβερνήσει από το πολιτικό κέντρο. Ότι μπορεί να είναι υπέρ της ανάπτυξης, αλλά και δημοσιονομικά πειθαρχημένος. Πιθα... Ότι μπορεί να είναι κανείς, επιτρέψτε μου να ανα... επαναλάβω εδώ, προσέχεις, ναι. να επαναλάβω εδώ τα λόγια της καλή μου φίλης Γιώργια Μελώνη. Πραγματικός πατριώτης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ισχυρή άμυνα και προστατεύοντας ταυτόχρονα τα σύνορα, αλλά επίσης μπορεί να είναι κοινωνικά φιλελεύθερος, εστιάζοντας την παροχή δημόσιων αγαθών, υψηλής ποιότητας, αλλά και τη μείωση των ανισοτήτων. Αυτό που αποκαλώ νέα τριγωνοποίηση, σε αρέσουν αυτά γι' αυτό τα διαβάζω, και το έχει την ικανότητα που... Το σκότωσε εντελώ πάρα πολύ καλά. Το σκότωσε. Πολύ ωραία. Δρεπάνει, όχι. Ναι, ναι, έτσι, γλυκό θάνατο. <laughs> Αυτό που αποκαλώ νέα τριγωνοποίηση, είπε ο Μητσοτάκη ο στη Νέα Υόρκη χθε το βράδυ, την ώρα που κοιμόμασταν, μπορεί να έχει την ικανότητα να φέρει κοντά ανθρώπου που έχουν διαφορετικέ ιδεολογικέ καταβολέ και να δημιουργήσει έναν ευρύτερο συνασπισμό, ο οποίο αποκαθιστά τη θεμελιώδη εμπιστοσύνη στην πολιτική. Ναι. Αν δεν ήμουν εγώ, αυτά όλα δεν θα είναι βέβαιο, αλλά θέλω να σε ρωτήσω Από όλα αυτά που είπες τι να κρατήσω Τα πάντα όλα Να μην κρατήσω Θα ό, γίνει ό, ιδεολογικό αχτήφευε Ότι με, <laughs> μελώνει με τη μελώνει Αυτά δεν <laughs> ήξερε ο Σαλμάς Και γι' αυτό πέντε και μισή το απόγευμα χθες Την ώρα που βραδιάσει Η Συραγγέλα του είπε Πάπαλα φύγε Καλά και πολλοί αργήσανε ναι. ε, Ο Σαλμάς λοιπόν Μιλώντας εκεί στο περιστήλιο της βουλής Λίγο μετά τη διαγραφή του. Το πρώτο πράγμα το οποίο έβαλε μπροστά αναρωτιόμενο γιατί με διαγράφει και τα λοιπά ήταν η Walk AGenda. Ναι. Και γι' αυτό σου είπα ότι είναι σαφές στα δικά μου μάτια ότι ο κύριο Αλμάρ είχε στρατηγική εξόδου από την. Νέα Δημοκρατία, Εδώ και καιρό, όχι τώρα, από την κοινοβουλευτική ομάδα που σηκώθηκε και είπε στο Μιτσοτάκι ότι είσαι με του λίγου. Εμεί είμαστε από του πολλού, και χτε μάλιστα, ε, απαντώντα πούμε τη ουσία και στο Χατζηδάκι, είπε ότι εμεί ερχόμαστε από τα βάθη τη στόχια και άλλα τέτοια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άλλο είναι να είσαι ε, σε μια φάση διαφοροποιούμενο μένοντα στο Μαντρίπο, λέγει και ο Αβέροφ, και άλλο είναι να βλέπει ότι για σένα πιθανόν να είναι καλύτερα έξω από το Δεν τυχαίο και κλείνω εγώ αυτό. Ότι και ο Βελόπουλο και η Λατινοπούλου και η Λατινοπούλου και ο Βελόπουλο τη σχολίασαν, μάλλον θετικά την κίνηση. Τι μάλλον, θετικά. Ανοιχτά, γιατί. Η Λατινοπούλου και... του είπε, Α, Καλά έκανε άνθρωπε. Και εμένα το μυαλό μου βέβαια πήγε στο ότι η Λατινοπούλου, η οποία εντάξει είναι το νέο που λένε του πολιτικού τοπίου, στη δεξιά πλευρά δεν το συζητώ. Εγώ το είπα και λέω, Γυναίκα τα λέει κιόλα. Ε, είναι ευρωβουλευτή. Ναι. Βουλευτή όμω δεν υπάρχει. Ε, Άρα, για το κόμμα τη λογική, πώ το λέει, λέει συμπέρασμα, φωνή λογική δεν έχει. Συμπέρασμα μπορεί να αποκτήσει. Λέω τώρα, θα ήταν μια πιθανότητα. Εξάλλου. Η... Είναι και μια πιθανότητα, μια πολύ μεγάλη πιθανότητα. Καλά τώρα, εντάξει, επειδή το κάνουμε εμεί μια υπόθεση εργασία, α μην το φουσκώσουμε τώρα, το κάνουμε και να και θέλω παραπάνω. Αυτό θέλω να πω είναι, είναι καλή πάσα και δημιουργεί έτσι εντάξει, ένα πρόκρημα για τι επόμενε εκλογέ. Χαίρομαι που και υπάρχουν υπάρχε υπάρχε, υπάρχε. και πιο πονηρά μυαλά από το δικό μου. Αλλά να θυμίσω επίση ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχουν 14 ανεξάρτητοι. Ναι. Ούτε ένα ούτε δύο. 14. Mm -hmm. Η Νέα Δημοκρατία. Πάνε για δεύτερο κόμμα. Έχει 156 βουλευτέ βεβαίω, που είναι μια ευρία πλειοψηφία, αλλά απομειώνεται. Φεύγει ένα, φεύγει δεύτερο. Με 156 ναι. μια χαρά κυβέρνησε. Δεν ναι, δεν είναι. Είναι καλή πλειοψηφία το 156. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι στα πρώτα μου, πρώτα μου χρόνια που πολλοί λέγανε ότι 151 του. Στα δίνουμε τσοτάκι, είναι η πιο ασφαλή πλεουφία γιατί κάνει σε κουνείται. Εντάξει. Εντάξει δηλαδή είναι... με το 156. Εισουμένη ένα περιθώριο άμα είσαι ξέρω εγώ, ο να πεις όχι, δεν το ψηφίζω αυτά δεν το πιστεύω για να σηκώσει ένα λάβαρο α πούμε αντίσταση. Στην πολιτική yeah. τα πάντα είναι θέμα στιγμή και timing. Ε, δηλαδή και 156 μπορεί να πέσει αν υπάρξουν οι προποθέσει ε, και αν δημιουργηθούν γιατί γελάει αυτό, <χιλιά>... Μόνο ο ίδιο, <χιλιά συγγνώμη> <χιλιά> <χιλιά> Πριν που λέγαμε, συγγνώμη τώρα, αλλά να το μοιραστώ το γέλιο. Επειδή έλεγα για το πασοκικό debate το βράδυ και ο Μπάμπη, ας πούμε, εντάξει, πέρα από τα ραχουαλιτά που ρίχνει και έριξε και ένα καρέκλωμα. Ποιο θα σηκωνόταν από τους πασόκους υποψήφους προέδρου να χορέψει το Jay Rock. Και απαντάει ο, ο Μάνο από Πασόκο Παπαντονίου. Θα το χορεύει το Τζέι <laughs> <laughs> Ακόμη χορεύει από, από προχθέ. Ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου <laughs> προχθέ. Εντάξει, <laughs> είναι. Okay, λοιπόν. Ε, είναι αυτή η αίσθηση του δικαίου που έχουμε όλοι το περικοινού δικαίου, α πούμε. <laughs> <laughs> Ρέγια από την Ιγυρία. Μου λείπουν κανένα δύο εκατομμύρια. Δεν μου στέλνει Η άποψή μου είναι Άξι. ότι οι βουλευτέ πρέπει να έχουν το ελεύθερο να ρωτούν του υπουργού ανοιχτά να κοντράρονται μαζί τους, πρέπει η Υπουργοί να πολύ πιο συχνά σε ανακρίσει από του βουλευτέ, όχι μόνο τη παράδεξη, τη παράταξη που κυβερνά, αλλά γενικότερα του βουλευτέ, πέρα πιάνουν συχνότερα στι επιτροπέ τη βουλή και όχι μόνο όταν πάνε στι επιτροπέ τη βουλή. Ελάτε παιδιά, περάστε μου τώρα το νομοσχέδιο γιατί βιάζομαι άργησε στο μαξίμου, και τώρα το μαξί μου φωνάζει, πρέπει να περάσει γρήγορα και γίνεται στην τριπλή ανάγνωση και κανεί δεν προσέχει τίποτα και ποτέ δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση. Πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα ουσιαστικά. Και ότι από εκεί και πέρα όμω, όταν έχει διαφωνία. Όταν έχεις διαφωνία, Όπω είναι σαφέ ότι ο Σαλμάς διαφωνούσε. Δεν πα να κρυφτεί πίσω από τι φούστε των άλλων 10 για να γίνεται 11. Δεν πα αριστερά-δεξιά. Βγαίνει και λε: Εγώ διαφωνώ. Α, Β, Γ Έχω να πω ότι ο Τάδε κύριο, ο Δίνα κύριος είναι εμπλεγμένο σε σκάνδαλο και ω εκ τούτου δεν μπορώ να καταγγέλλω γενικώ και ορίστο. Φεύγω, καταγγέλλω και πάω και στη δικαιοσύνη και όπου αλλού και είναι τα πράγματα καθαρά. Τώρα όλα αυτά. Να, είναι... να, να πω ή... Ακούω α, Το πρώτο Εμένα α πούμε πράξη, Εγώ πιστεύω ότι δημοσιογράφη πρέπει να είμαστε απέναντι στους βουλευτές Υπάρχουν και άλλες διαδρομές Μπορεί να είσαι δημοσιογράφος Να είσαι βουλευτής και μετά ξαγίνεις δημοσιογράφος ε, Είναι κάτι που έχει σχεδόν νομιμοποιηθεί στα πράγματα Περιμένω όμως από του ανθρώπους για παράδειγμα που Αποφασίζουν να περάσουν το Ρουβίκονα και να γίνουν βουλευτέ. Να μην δέχονται μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω, ή την τετραετία να του λέει ο Πρωθυπουργό το κατά Γιατί είναι σαν να σου λέω ότι όλε τι φορέ ψηφίζει κατ' εντολή και όχι κατά συνείδηση. Πάντα κατά συνείδηση. Αυτό ψηφίζεις. είναι μια ντροπή για τη δημο, για την δημοκρατία. Mm -hmm. Είναι μια Μαζίσου, ντροπή μαζί. για τη δημοκρατία. Συμφωνώ το, δεν... το σαλμά γιατί το ξέρει, είσαι από το μεσολόγιο, από το αγρίνιο, ξέρει ποιο είναι, τι πιστεύει κλπ. Δηλαδή. Το λέω γιατί. Ας πούμε στο θέμα της ε, walk agenda που ε, ήταν ο γάμος των ομίφυλων ζωγαριών και τα λοιπά Ήταν σαφές ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με την καμία δεν θα το ψηφίζανε. Αν δεν υπήρχε κάποιο τύπου κομματική πειθαρχία Και δεν μιλάω μόνο δεν, δεν υπήρξε Ναι βεβαίω δεν υπήρξε. Ε, υπήρχε Υπήρξε από το ΣΥΡΙΖΑ ο, ο πρόεδρο τότε Κασελάκη, λέω τότε και μην αρχίσουμε πλέον να μιλάμε. ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν πρόβλημα. Θυμάσαι. Όχι, πει, δεν είπε. Το μετσοτάκι, γενικά. Ο Πολάκη ο Πολάκης και η Κασυμάτη δεν θέλουν να, να πούν. Στη Νέα Δημοκρατία είχαν πρόβλημα. Βγήκαν, βγήκε και ο Σαμάρα, βγήκαν όλοι, υπήρχε ένα πρόβλημα. Ναι, δεν έβαλε επιρροή. Και, και λέει: Δεν βάζω κομματική πειθαρχία. Σου λέω λοιπόν. Το ΣΥΡΙΖΑ είχαν πρόβλημα. Βάλανε πρόβλημα. Δηλαδή άνθρωποι που διαφωνούσαν με αυτό. Βεβαίω. Και σου είπα και δύο ονόματα. Πιον Με συγχωρήσει. Το Μπολάκι. Δεν θυμάσαι πολύ για πολλά. Ακόμα δεν πήγαμε 400 επίσης, μέτρα, γιατί δεν Είναι κάτω επίσης. από τα 300 όμω. Ε, Ακόμα το τραβελάκι το πρωί που έλεγε για τον Πολάκη. Προφανώ το είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση του Νίκου. Η αλλαγή επικοινωνία, προφίλ. Τώρα πέστε το όπω θε, α πούμε, Τι Πολάκη. Έτσι. Πρώτα ξέρω, έλεγε τρει ε, λέξει, οι δύο ήταν για καβγά, Τώρα βλέπει έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίο είναι υποψήφιο πρόεδρο. Και προφανώ προβάλλει την πολιτική του πλευρά περισσότερο από το αψί που λέγανε κάποτε κάποιοι άλλοι. Ο Γιώργο ναι. Τραβελάκη είναι, ένας... ε, είναι ένα. Νίκο. Ναι. Ο Νίκο, με πάντοτε... συγχωρεί. Ο Νίκο είναι ένα αγαθό παιδί. Ένα συνάδελφο που έχει Έχει πάντοτε αυτό που εμεί οι άλλοι δυστυχώ το χάνουμε γρήγορα. Εκπλήσεται. Πάμε, άραγε. Κάθομαι και σα ακούω να πούμε. Τώρα, α πούμε, έχει εκπλαγεί με αυτή την ιστορία που συζητάγαμε κι εμεί χθε με την οικογένεια με τα 11 παιδιά. Η οποία αποκλείεται, μου έλεγε κάποιο που τα ξέρει, λογιστή δηλαδή, μου έλεγε ότι αποκλείεται να του πέταξε έξω το μηχανάκι αν το εισόδημά του δεν είναι πάνω από 60 χιλιάρικα. Και μου έλεγε, για ψάξε. Του λέω «Το πώ θα ψάξω, ρε, τρελόρισε, Πού θα τα βρω εγώ αυτά τα πράγματα. Αλλά μου λέει, δε σίγουρα υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν, που του παίρνει τεκμαρτό εισόδημα μέσα. Και εν πάση περιπτώσει με έβαλε σε διαδρομή να ψάξω. Και έψαξα και ρώτησε και ο, ο, ο, ο κ. Μητρόπουλο που σπονσοράρει αυτή την υπόθεση, ε, καλά κάνει. Πού το βάλει, Ρε παιδί. Ναι, να τι προσέχουμε λίγο. Και καλά κάνει. Εντάξει, εντάξει. Και καλά κάνει. Ε, προφανώ ξέρει όλε τι λεπτομέρειε. Όπω προφανώ ξέρει, γιατί άνθρωπο του περιβάλλοντο του μου είπε, ότι η μητέρα, η οποία χάρισε στην πατρίδα 11 παιδιά και μπράβο τη και τη είμαστε ευγνώμονε όλοι. Ε, προφανώ ήταν δημόσιο υπάλληλο. Προφανώ δεν θα έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Ηταν έγκυο, δεν δουλεύει, άρα εν πάση πεπτώση, θα, πληρωνόταν, κάτι, ε, επειδή... θα πληρωνόταν. Θα πληρωνότανε, άρα Α... πρόκειται να δει πώ φτιάχνονται τώρα οι εικόνε. Α... Γιατί λέω, εγώ μη βγάζω στη δημοσιότητα πράγματα τα οποία τελικώ. Μα 44 χρόνια δεν είναι η γυναίκα. Ε, άρα έχει περάσει 10 χρόνια Μπα, να, να σε κάτι. Και να παίρνει το μισθό τη κανονικά όπω πρέπει. Να σε ρωτήσω κάτι. Μπαμή. Με όλη αυτή την περιγραφή που κάνει διαφωνίες το να κάνει η γυναίκα που με γνώσσα ναι. ναι. έχω πει πέντε φορές ως τώρα όχι, ότι όχι. τις είμαστε όλοι ευγνώμων ε, επίσης θέλω να σε ρωτήσω κάτι αλλά αν μπορείς απάντησε μου και εσύ με μια σύντομη απάντηση και όσο πιο τρέτα μπορείς Πρέπει να υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια για να δίνει κάποιο επίδομα. Αυτό Όχι, το ρωτάω ξανά, γιατί άκουσα τώρα την περιγραφή ότι Εγώ 60 είμαι... χιλιάρικα κλπ. Σε μια δεκαμελή, ε, σε 13 μελή οικογένεια, τα 60 χιλιάρικα τι ακριβώ αντιπροσωπεύουν, α πούμε. Καλά, δεν έχουν όλε Όχι, οι επειδή υπογένειες... αναφέρθηκε σε ποσό. 60 χιλιάρικα και... είναι, είναι πόσο. Λέω, το υπολογίζω εδώ, ότι για να το... του πιάσει το κριτήριο Ούτε θα είναι κάπου εκεί. Ακριβώ ναι. είδανε. Θα είναι κάπου εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Θε λίγο ρεπορτάζ από Μαξιμου Μάριον για το συγκεκριμένο θέμα. Θα μου πει ότι ξέρει, αλλά θέλω à, να κάνω το συμπέρασμά μου. Άμα γυρίσει ο Κυριάκο από την Αμερική, θα το σφάξεις το θέμα στο γόνατο. Γιατί το θέμα είναι, έχει ένα λάθο. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Γι' αυτό σε μπορεί να μου δώσει μια τρίτη απάντηση. Ισοδηματικά κριτήρια στα πολυτεχνικά επιτόπια. Βάζει. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ. Τέλεια. Εκνευρίζομαι έχει. με ένα πράγμα, ρε, Εσύ Γιώργο. Όχι, ότι ναι, ότι ναι, κάποιο ναι, κάθισε ναι, από το... την κυβέρνηση και το κοίταξε και είπε, Α, πέταξε την έξω. Αυτό χθες συζητούσαμε. Έχει κάνει τη Λέω το μηχανάκι, μα δεν την μα έκανε κάποιος, πω, το μηχανάκι την κάνει. Μα αυτός που το παίρνεις και του λες να σου πω κάτι, το ανάμεσα σε να αυτά να που κάνει αυτά. το μηχανάκι. Ρε θα με φορτώσει ρε πρωί πρωί ρε. Θα πάρω επίδομα από Παπαδημητρίου εδώ πέρα. Υπάρχει περίπτωση. Εδώ μου λέει ο Γιάννη Μπίμπα ότι α... να μην κουραζόμαστε, να σου βάλω λίγο στο που είναι γνήσιο κομμουνιστικό, να τα ακούσει και ο κόσμο και να χαρούμε όλοι μαζί. Α, άκου τώρα. Σου μεταφέρω το ρεπορτάζ γιατί άκουε και τον Νίκο το πρωί και λέω εντάξει, οκ, είναι ψαγμένο το, το πράγμα. Τον Νίκο στο το τραβελάκι. Το, το, το ξετείναξε το θέμα όπω κάνει πάντα ο Στραβελάκι. Ε, τώρα την α... λοιπόν, έχει, σομειώ... έχει, έχει γίνει και ο αυτιά τώρα ευρωβουλευτή. Αν δεν κάνει ο Νίκο αυτή τη δουλειά, ποιο θα την κάνει. Η σύγκριση είναι προσφλητική, Καθόλου Συνε... είναι προσφλητική. Όχι, συνεχίζω. Καθόλου συνεχίζω. Συνεχίζω. Δηλαδή, αν ήμουν. Κάποιο πρέπει ν... να ασχολείται ν... με αυτά τα θέματα. Νίκο, λέω να γυρίσει πίσω να... να τον πετύχει εδώ πέρα. Λοιπόν, άκου να δει. Ε, εσύ το μηχανάκι. Ωραία, το μηχανάκι. Το μηχανάκι έχει προγραμματιστεί ότι θα κάνει ένα, δύο, τρία πέντε πράγματα και ότι άμα βγάλει τα 60 χιλιάρικα που θα κόψει το επίδομα. Ή αν τα δύο με τρία πιο μεγάλα παιδιά του. Τη οικογένεια δουλεύουν, έχουν τεχματολόγιο, του βγάλει έξω, μάστερ. Λάθο είναι αυτό, αν κατάλαβα καλά, συμφωνήσω ότι είναι λάθο, γιατί λες, δεν πρέπει να υπάρχουν ισοτιματικά κριτήρια. Και έχει εδώ το εξή. Επισημαίνει ότι η μοναδική οικογένεια στην Ελλάδα, δημοσίων υπαλλήλων μάλιστα, που είχε 15, για αυτή. Και τη κόψανε το παιδί μου. Και φτάνει το θέμα, ξέρω εγώ, α πούμε, στο Υπουργείο Συνοχή και Οικογένεια, όπω λέγεται, το Υφυπουργείο Εργασία ναι, ναι, ναι, ναι. Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εκεί που είναι η Σοφία Ιζαχαράκη, ω. Είναι υπουργό οικογένεια, δεν είναι υπουργό λογιστήριου, δεν είναι υπουργό οικονομικών. Κα, δεν φτάνει ποτέ το ε, θέμα, γιατί αυτό το έχει κάνει το μηχανάκι μόνο του. Φτάνει όταν πα στην Ελλάδα. Αν εσύ είχε φτάσει την κυρία Ζαχαράκη, θα το έχει λύσει χτε. Λέω όμω ότι επειδή σκοντάφτει κάπου πιο πριν και ακούς, μα αυτό προβλέπεται και έχει ένα κολάρο απέναντί σου, έτσι, το οποίο σκέφτεται μέχρι τη γραβάτα του. Τι να κάνουμε τώρα. Λέω όταν γυρίσω Μητσοτάξη δεν, δεν είναι θέμα... απόφαση ανθρώπου αυτό το πρέπει, ξαναλέω αυτό λέω. ότι θα πρέπει να το επανεξετάσει γιώργο. Δεν το επανεξετάσει και έφτασε το θέμα στην Αμερική τώρα. Νίκο, άκουνα σου πω? Σου πω, νίκο άκουνα σου πω νίκο. Με λέει Α, Νίκο επίτηδες θα... για να φορτώσω Αλλά δεν μασαώ <laughs> <laughs> ναι, Δεν μασαί ε, Λοιπόν λέει, γιατί θες. άλλο σου λέω εγώ Εγώ σου λέω ότι αυτό το έκοψε ένα μηχανάκι Πρέπει να, να υπάρχει τη διαδικασία. Κάτι. Μπορείς να με υποτιμήσεις, μην μου λες 20 φορές το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνω, άντε, όχι με την πρώτη, με τη δεύτερη. Θέλω να Το απόλυπο. μηχανάκι, λοιπόν, έκανε δουλειά του. Μετά το μηχανάκι πήγαμε στο διετητή. Όχι, πήγαμε στο Μητρόπουλο, όχι, αυτό σου λέω. Κάνει πήγαμε, κάνεις λάθος. Είχανε κάνει τις ενέργειες η οικογένεια. Και λέει, ωραία, πάμε στο ΒΑΡ. Στο video assistant referee. Φτάνουμε μέχρι το γραφείο του γραμματέα στο Υπουργείο. Μπορέμε, δεν μου τα πω. Μετά από την αντίδρασή σου, καταλαβαίνω πόσο επίγουσα είναι η αλλαγή στο όλο αυτό το σύστημα. Μπράβο, ρε, μπάμπι, μάθη, και επειδή μπανάκι. ανάφερε τη Ζαχαράκη και επειδή αυτή το ετοιμάζει και επειδή πολύ πονηρά είπε ότι όταν γυρίσει ο Μητσοτάκη επιτέλου διότι ήταν να τα πει αυτά. Πριν τι ευρωεκλογέ. <σχει> αν τα είχε πει πριν τι ευρωεκλογέ, μπορεί να τσίμπαγε καμιά μοναδούλα παραπάνω, να μην καθόταν κάτω από το 30 το μαγαζί. Μάρα δεν με νοιάζει. Μπάρα, κάτσε όπου θέλει, κάτσε κάτω μπάρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. <σχει> Επειδή εδώ και πρέπει να. δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει. Πρέπει να σου πω ότι στο real κάτι ο Νίκο, κάτι εγώ και τα λοιπά, α πούμε, και τα άλλα παιδιά που έχουμε ένα, μια αδυναμία στο δημογραφικό. Εδώ, ξέρεις, κάνει, κάνουμε ημερίδα κάθε χρόνο για το δημογραφικό στωριά Ναι, έτσι, πώς δηλαδή Πώς να σου το πω Μα και εγώ με, με τα, αυτό το κριτήριο προσελήφθη Γιατί δηλαδή είμαι υπέρ <laughs> <laughs> Τα ακούω αυτά όλα και λέω Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν <laughs> βάλει τώρα εσωτευματικά κριτήρια και τα λοιπά Και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω ε, Η λογική θα είναι Για να μην συμπεριλάβει άπαντες Θυμάσαι αυτή την εξίσως που λέγαμε τρι, Μεταξύ τριτέκνων και πολυτέκ να μην κατέβει ο πύχης μέχρι και τα τρία παιδιά, αλλά το επίδομα πολιτεκνία να μην κόβε εγώ σε έναν αριθμό τον οποίο θα καθορίσουν. Τώρα έξι παιδιά, δεν 7 παιδιά, δεν ξέρω πέντε, δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσει. Δεν έχω να προσφέρω άλλο στο reportage. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλοί, αλλά να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό που το θυμάμαι δυστυχώ, ήταν πρωτιγό ο πατέρα του Σημερινού και είχε γίνει το συμπούρμπουλο τι είχαν επίση βάρο τη Μαρίκα τι είχαν επίση βάρο άλλων κυριών. Που κάποιες δεν είναι και πλέον σε ζωή Επειδή είναι εύπορες Ότι παίρνανε επίδομα πολυτέχνου Πρωτοσέλιδα, τεράστιες σελίδες Ήταν και μεγάλες εφημερίδες τότε Λοιπόν ας Μπά κάνουμε μου... μια σοβαρή συζήτηση για αυτά Μπά... Έτσι και Μάς να προχωρήσουμε τώρα, παρακάτω επειδή, Εντάξει οκ okay, Ναι ε... Τι Τι μέρα είσαι σήμερα <laughs> Είναι η τρίτη μην όταν, μου βάζεις, όταν βάζεις μην μου Όταν βάζεις πύχη Στο επίδομα πολυτεκνίας θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεσαι γενικά, ας πούμε. Δηλαδή, τα έλεγε και το πρωί με κάτι πιο έτσι, απολύτως προβοκατόρικο τρόπο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Και εγώ αναρωτιέμαι, αν βάλουμε τέτοιου τύπου εισοδηματικά κριτήρια θα βάλουμε και στις συντάξεις, έχεις πολλά, δεν χρειάζεσαι, θα μπούμε Γιατί και στη δεν, λογική... Δεν, δεν τα έκανε ο Κατρούγκαρος αυτά, δεν μπήκαν αυτά το... Το 2015 και το 16 με τι ασχολείται. Να, να βάλει κριτήρια στι συντάξει. Ποιοι ξανά... δεν παίρνουν τι πραγματικέ του ανάγκε. Συντάξτε, λοιπόν. Κάτσε, εγώ σου λέω. Το, ότι το ποιοι άνθρωποι λέω. μεταξύ μας δεν παίρνουν βάλουμε... τι συντάξει τι οποίε θα, θα βάλουμε. εισοδηματικά κριτήρια, ε, για παράδειγμα, παίρνει άλλο επίδομα ελιά. Τι είναι αυτό. Πώ το λένε, επιδότηση για τι ελιέ. Θα πούνε, Χουδαλάκη έχει 300 ελιέ, αλλά είναι πλούσιο, αλλά δεν, δεν παίρνει μία, α πούμε, πούμε, σε μια στρατη χρονιά. Εδώ έχουμε βάλει. Είναι ελεύθερα να πηγαίνουν λεφτά σε ανθρώπου που είναι πλούσιοι και δεν τις, πολύ χρειάζονται τι επιδοτήσει. Αλλά γιατί είναι σωστό, έχουμε βάλει όριο στο θέμα του πολυτέκνου Είναι όλο, όλο φάουλ. Είναι Λαι. όλο λάθο. Δομικό. Λοιπόν, επειδή δεν φτιάχνει Συμφωνούμε με, με... σε κάτι. Επιτέλει. Πρέπει Επιτέλει. να σου αναγγείλω τα βγαλ, ευχάριστα βγαλ, νέα τη ημέρα. Ναι, ναι, ότι κατά απόφαση των καταναλωτών δίδονται συγχαρητήρια στη Λίτ Λελά που βρέθηκε στην κορυφή τη αντίληψη. Των Ελλήνων καταναλωτών για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη έρευνα που έκανε ο Διεθνή Οργανισμό Ισέρτια. Η, mm. η Λίτ Λελά, λοιπόν, είναι νούμερο 1 τοπική αλυσίδα Λιανική με την καλύτερη σχέση ποιότητα-τιμή. Βάλει το Best Buy Award 24/25. Στόχο του προγράμματο Best Buy Award είναι να διευκολύνει του πελάτε να βρουν τα καλύτερα και πιο οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίε στην αγορά. Λίτλ, προϊόντα υψηλή ποιότητα στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Λοιπόν, και επειδή όπω καταλαβαίνετε, μετά από ένα εμίρο μου του Μπάμπα Παδημητρίου, -Πα είμαι και υδρόψυχτο μοντέλο παλιό, πρέπει να πάω για νεράκι. Εγώ, εγώ, εγώ έχω κλασική τη διαδρομή. Θα πάω στον πρωτοποριακό ψυχτή αφή τη Rainbow Waters και θα καταλάβετε κι εσείς όπω έχω καταλάβει Και εγώ αμέσω τη διαφορά. Μπορώ να σα πω ότι άξιζε να μπείτε νερό από καμία άλλη και από κανένα κοινό φίλτρο. Λοιπόν, τι έχει τώρα πρωτοποριακό Έχει φίλτρο συμπαγού ενεργο άνθρακα. Έχει οθόνη αφή, Έχει τη ρύθμιση για να πείς νερό Κρύος, θερμοκρασία, περιβάλλοντος Ή και ζεστό Μοναδική ευκολία έτσι Είναι και διζάινάτος, είναι όμορφος ο ψήκτης Μπορείτε να το δείτε και εδώ στο Real FM Αν έρθει κανένα μέσα σε συγκεκριμένα καφέ Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα Στο 801 11 34 34 34, -34 Και να ξεμπερδέψετε και με τα πλαστικά μπουκάλια Εντάξει, αυτό είναι μικρό που δεν βγαίνει Νιρβάνα ακούμε Νιρβάνα ακούμε γιατί μια τέτοια ναι, ώρα φεδάκημα, 9 η ώρα το πρωί Νιρβάνα Εννιάμιση Είδα ότι το άφησα για λίγο αργότερα mm -hmm. ε, ε, ε, ε, Δεν βάζω κανένα μελωδικό και ένα δε... μελλοντικό στο κλείσιμο. Για πες όμως γιατί το ακούσαμε Εντάξει το Nevermind κυκλοφόρησε σήμερα ε, Εντάξει Ήταν 91 ε, Τάσπασε κατευθείαν πήγε στην κορφή κτλ. Mm -hmm. Νομίζω ότι η Νιρβάνα ήταν Το πιο επιδραστικό συγκρότημα Στην δε Θέλεις να το συνεχίσουμε λίγο σκληρά. Ποιο. Επειδή ξεκινήσαμε μία κουβέντα και ανάμεσα ε, στον ε, Σαλμά, τη Νέα Δημοκρατία, τη διαγραφή, μπήκαν τα επιδόματα των πολιτέκνων, μου σπασες τα νεύρα τελείω, με έχει διαλύσει. Ε, Θέλεις να το ρίξουμε λίγο στον καρατζαφέρι. Όχι, θέλω να ακούσουμε κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. ευχάριστο. Είναι ακριβές ναι. και έρχεται από το στόμα σοφού ανδρός, γεννήτερος, Μεγάλων πολιτικών. Για τον Καριζαφέρη, μιλάει, παιδιά, είναι σαφέ. Πώ του βλέπετε αυτού, δηλαδή τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή τη στιγμή είναι το ροτ βάλε τη κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν έχει προβλήματα, βγαίνει ο Άδωνη μπροστά, οι άλλοι κρύβονται. Εμένα με κάνει να χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπου που του έχω μάθει να πολεμάνε να μην κολώνουν. Καλό. Καλό. Ποιο το ροτβάιλερ. <laughs> ροτβάιλερ δεν είναι ο Άδεν. Τώρα δεν θέλω. Εν πάση περιπτώσει τα σκυλάκια. Τώρα α, το, α, να τα παρομοιάζουμε με πολιτικού. Είναι άγρια σκυλιά, δεν ροβάιλερ. Αλλά Όχι, δεν είναι. Δεν είναι άγρια Όλα τα σκυλιά είναι κανονικά. <είρεσκιά> Πώ θα τα μάθει. Δεν τον είπε Πεκινουάρεφ. Τι θα του κάνει. Το Πεκινουάκι είναι. <είρεσκιά> Εγώ το φοβάμαι το Πεκινουά. Έτσι εδώ Πεκινουά <είρεσκιά> προεφυλάγω. Μόνο εδώ Ροτβάιλερ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Του κανεί το φοβάσα. Ε, το κάνεις σε ασυμπαθές, και αυτό είναι Στην κατηγορία των επικινδύνων σκύλων. Ναι. Γιατί; Γιατί ξέρεις ποτέ πότε θα σε δαντάξει; <laughs> Γιατί <ο> το πλη... <laughs> δεν τον υπολογίζεις, συνάντησε <laughs> τον Μάιλε τον βλέπεις και ξέρεις, <laughs> είναι απλά τα πράγματα <laughs> Λοιπόν, και επειδή έπαιξε για τον Άδενη το κομμάτι του ζωικού βασιλείου, το χαρακτηρίσαμε ω την Ιατρική εδώ πέρα κτλ. Το οποίο, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ τραβηγμένο, βεβαίω για καλό το είπε. Έτσι. Mm -hmm. Για καλό το είπε. Οι άλλοι κολλώνουν, κρύβονται κτλ. Το ροτζουάιλορ βγαίνει μπροστά να υποστηρίξει το αφεντικό. Αυτό που είχε, νομίζω, μεγαλύτερη αξία από τι δηλώσει του προέδρου του λαϊκού ορθόδου του Συναγερμού ήταν αναφορά τη Λατινοπούλου. Γιατί και εκεί λέει ότι έχει βάλει το χέρι του. Ήμουνα διατέλεσα μέντορα τη Αφροδίτη. Όταν ήταν ξέμπαρκοι, προσπάθησα να του ενώσω με τον Μπογδάνο. Και μάλιστα εγώ του μια φωτογραφία σαν μια καφετέρια και έβαλα στην εκπομπή μου το τραγούδι Λάμπο, Λατινοπούλου Μπογδάνο. Δεν γίνεται τυχαία λέω τα πράγματα, είναι κάποιος από πίσω και κάνει ας πούμε τον, ε, πώς το, παίζεις μαριονέτες. Όχι μωρέ αλλά έχει ιδέε. Ε, εντάξει τον ε, Θέλω Έκανα όμως στο, τώρα στο, μιας που στο, πάμε στο χώρο, και ακούμε πράγματα Στο χώρο το συγκεκριμένο δεν είναι ένας άνθρωπος έτσι, και ο ίδιος έχει αυτοχαρακτηριστεί ξέρω εγώ ας πούμε ο γενάρχης του ακροδεξιού στην Ελλάδα κτλ και το οποίο στην αρχή τουλάχιστον ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Κώστα Γαρμαλίνα. Λέει ότι συνομιλούμε με τα άκρα. Και ε, τα άκρα ήταν, φαντάζομαι. Και τα άκρα ήταν ο Καρατζαφέρη. Ναι. Ο ναι. ίδιο είχε πει ότι και τον ευρωσκεπτικισμό στην Ελλάδα αυτό τον έφερε Το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί είχαμε κάνει και συνεντεύξει με την ιδιότητά του ω πρόεδρο. Έτσι. Είλεγε ότι είναι ο, ο μετά τον Φάρατζ ευρωσκεπτικιστή ηγέτη Ευρώπη και τέτοιο. Ο Καρατζαφέρη είχε έναν λόγο ήπιο και συγκεκριμένο. Ηπιο ε, και συγκεκριμένο. συγκεκριμένο. Απλώ η δεξιά δεν μπορούσε να καταλάβει ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο δεξιότερα αυτή. Το ηπειόμετρο είναι. ήπιο ήταν, δεν ήταν. Ναι, Κοιτάξτε, ναι. α... άμα το συγκρίνει απόδειξη... πούμε, με άλλα πολύ ε, πιο ακραία. Ε, φυσικά με αυτά πράγματα, που προέκυψαν ναι, μετά. Ακριβώ. Και αυτό το μέτρο σύγκριση που το βάζει ο καθένα. Πάντα. Πάντα το μέτρο σύγκριση όμω που σου δίνει και τι διαστάσει του θέματο. Ναι, γιατί τώρα. Έτσι, ας πούμε, Καλημέρα Τζόρτζια, αγαπητή μελόνι κλπ. Τώρα λες αυτά που είπε ο Μιτζωτάκη στην ομιλία του Σινελόφη. Εσύ τα δηλαδή, διάβασα στα σχολεία σα. Εγώ εδώ είμαι. Ακούω με προσοχή για να μην μου λε ότι δεν σε ακούω. Ε, Πάντω απερα... από... δεν δίστασε ο Κατζαφέρη. Ναι. Δεν δίστασε. Όταν η πατρίδα χρειάστηκε να βάλει πλάτη, να βάλουν όλοι όσοι, όσοι <laughs> καταλάβαιναν πού βρισκόμασταν. Έβαλε πλάτη για να μπορέσουμε να πάρουμε το δάνειο την ώρα που η πατρίδα και είχε καταστραφεί. Και του τύχησε και την πολιτική του καριέρα του. Και Και από εκεί βγήκαν κάποιοι άλλοι που δεν βάλαν πλάτη έτσι βγήκανε και κάνανε πολιτική καριέρα αυτά θέλω τον διάλογο τώρα τον διάλογο μεταξύ Διαμαντοπούλου και Γερουλάνου είναι το 12 και το 13 παρακαλώ τι λέει Διαμαντοπούλου και τι λέει ε, ο Γερουλάνος εάν αν εγώ κερδίσω. Έτσι ο καθένας κατεβαίνει για να κερδίσει. Αν εγώ κερδίσω. Και αν ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος ο ίδιος από τα συμφραζόμενά του, λέει ότι είναι ένας εξαιρετικά επαρκής κοινοβουλευτικό. Γιατί να μην συνεργαστούμε. Να είμαι εγώ και αυτός να είναι... Επικεφαλή τη ε, Αυτό... κοινοβουλευτική ομάδα. Να το εκλάβω πολιτική πρόταση. Όχι, το, το λέω μία απάντηση για να δούμε ότι υπάρχει μία δυνατότητα συνεργασία που θα τα κάνουμε όλα. Για ένα κόμμα το οποίο δεν είναι ο επικεφαλή μέσα στη Βουλή, να δίνει τις μάχες, να συγκρίνεται, να, να τον βλέπουν απέναντι στον Πρωθυπουργό, ε, θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να πείσει ότι αύριο μπορεί να πάρει τα ενία τη εξουσία. Χρειάζεται το Πασόκα, αγαπητή αρχηγού, έναν αρχηγό ο οποίο θα έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο διακριτό σχέδιο. Mm -hmm. Η, η σωστή σειρά είναι Η σωστή δηλαδή θέλω να πω πως υπόθηκα τα πράγματα Πρώτα είπε ο γερουλάνο αυτό Μετά είπε η Διαμαντοπούλου το άλλο Αυτά για να σου δείξω ότι τελικώς Κάτι έχω στο μυαλό μου να κάνω το βράδυ καλύτερο Από το να με πάρει ένα συμπνάκος είναι, Θα ε... παρακολουθήσω ε... Πασόκ Διμπέιτ ε... Κοίτα να δεις Ο καθένας καναλέω έχει τη δική του ε, τακτική Γιατί μπορεί να είναι όλοι απέναντι σαν ανδρουλάκι Γιατί τη δικιά του καρέκλα κά και ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να έχει απαντήσει και για του πέντε. Ακόμα και για αυτού που μπορεί να μην φαίνονται πολύ πιθανή στο δεύτερο γύρο, ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να έχει απαντήσει. Οι άλλοι όμω έχουν και άλλο τύπου μάχε, δεν έχουν μόνο τον Ανδρουλάκη, τη δικιά του καρέκλα. Θέλω να επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ. Ε, ο Γερουλάνο με τη Διαμαντοπούλου εμφανίζονται τρίτη. ή τρίτο-τέταρτο, ανάλογα τη δημοσκόπηση που κοιτά. Αυτοί έχουν στόχο δεύτερη θέση. Έπαιδε. Για να έχουν τη δεύτερη θέση, ο ένα πρέπει να ξεολοθέρει τον άλλο. Για να μπορεί θες, να ανέβει στο δεύτερο σκαλοπάτι. Είναι σύστημα γιατί. των δύο, όχι των τριών. Γιατί το πρωτοδεύτερο δίδυμο φαίνεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά με όλε τις ενστάσει που έχω εκφράσει, γιατί τι αν τώρα και γίνομαι κουραστικό, Το πρωτοδεύτερο δίδυμο είναι Ανδρουλάκης, Δούκας Δούκας ανδρουλάκι. Αυτό που θέλει ναι. να, την, να φτάσει τη δεύτερη θέση πρέπει να πατήσει πάνω στον τρίτο. Ναι. Στη Γαλλία για το κάνουν πιο ήπιο το σύστημα. Γιατί στη Γαλλία όπω και στη Γερμανία, όχι για όλε τι έδρε, όπω και στην Αγγλία, για όλε στην Αγγλία, ε, γίνονται προκατακτικέ και μετά οι δύο που. Αν δεν πιάσει κανένα το 50, πάνε οι δύο να βγει ένα βουλευτή αναπεριφέρεια. Σύμφωνοι. Στη Γαλλία, κάναν σε ορισμένε περιπτώσει, αν πιάσει ο τρίτο ένα ποσοστό και πάνω που δεν το τιμάμε τώρα, το οποίο είναι μεγάλο, πες, είναι πάνω από 20%, παίρνει το κόμμα. Μπορεί να πάει στον τρίτο γύρο και βγαίνει τότε κατά σχετική πλειοψηφία. Λοιπόν, άρα αυτά έχουμε σήμερα το βράδυ. Είναι αλήθεια Εμένα ότι. Θα μου αρέσει να δω και στο λέω έτσι πολύ ειλικρινά σε αυτό λέει το πλαίσιο του λίγο πιο ελεύθερο που μπορεί κάποιο να ρωτήσει τον απέναντι κάτι. Να δω ποιε ήταν οι ερωτήσει που θα έχουν επιλέξει για τον αντίπαλο. Όχι το δημοσιογραφικό κομμάτι που είναι έξι αλλά α, ρωτάει, ξέρω εγώ, α πούμε, ο, ο Ανδρουλάκη Διαμαντοπούλου, λέω ένα παράδειγμα. Ή ρωτάει ο Γερουλάνο που κι αυτό ήταν στο Δήμο Αθηνίων, το... το Δούκα. Τέτο. Έχει για μένα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον Για να καταλάβω δηλαδή και την δικιά τους στρατηγική Καλά ο Γερουλάνος το μόνο που έχει να πει είναι ένα ευχαριστώ Δεν μου είπε φίλε Που μπήκες μέσα εκεί και σε πήραμε το χεράκι να σου δείξουμε τα κατατόπια Εντάξει, τώρα... Λοιπόν αυτά θα τα κάνουν οι και λοιπόν σήμερα το βράδυ Στην κρατική συχνότητα της ΕΡΤΕΝΑ Στη δημόσια 1. τηλεόραση Ναι όχι όταν μιλάμε για ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για κρατική συχνότητα. Γιατί ρε πάμε. Γιατί, ε, γιατί; Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να απελευθερωθούν τα ΕΝΤΖΙΑΝΑ και οι τηλεοπτικές συχνότητες. Ναι, Ήταν δηλαδή... αντίον, ήθελε απόλυτο δηλαδή, κρατικό α, α, α, κομματικό απόψε, μονοπόλιο στα μέσα. Απόψε το βράδυ, δηλαδή. Απόψε η, η κιθάρα μου. Καλά, εντάξει, έχει ξεφύγει τελείω. <laughs> Νερβάνα κανονική. Ε, Απόψε το βράδυ δεν θα είναι δημόσια, Τι λέω ότι θα είναι κρατική, δεν θα πάνε οι υποψήφιε χώρε. Ναι, το, το Πασόκ του μέλλοντο μα, δηλαδή του παρελθόντος μα, γιατί μόνο τέτοιο Πασόκ υπάρχει, στο μέλλον δεν ξέρουμε τι θα υπάρχει, δεν ήθελε την ελευθερία στα φαίνεται... μέσα μαζική ενημέρωση. Την φο... πολέμησε. Η φόρα φαίνεται να είναι με το Πασόκ αυτόν τον καιρό. Τα άλλα κόμματα έχουν yeah. το Πασόκ να λένε. Έχει ένα θέμα με τον Κασελάκη. Εγώ. Δημοσκοπήσει το έχουν. Ναι. Τι θα γίνει δηλαδή. Στην τελευταία Σύριζα. δημοσκόπηση έδειχνα 7 πρόθεση ψήφου στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, 7 Τα, όπως δηλαδή... είναι στην κατάσταση τώρα. Όπω θα είναι μεθαύριο, πόσο θα πάει. Ε, Ρεμπάμπ, κόμμα το βγάλανε. Και δεν είναι μία δημοσκόπηση. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε, από δω, το λένε, σε μια απομείωση τη δύναμή ναι. του. Ο Τσίπρα θυμάσαι από ποιο σημείο πέταξε στο 16 και από εκεί στο 20 κάτι και από εκεί στην κυβέρνηση. Ο Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Με λέω πώ πέφτει. Αυτή είναι προσωπική ιδέα. Καλά, εντάξει, δεν αμφιβάλλω τη συζήτηση, δεν έχουμε yeah. και αρκετό χρόνο. πρέπει ναι. να Και επίση εξήσεις... είναι και ένα ζήτημα συγκυρία. Δηλαδή, η πολιτική ah, συγκυρία μπράβο. ποια είναι τώρα, α πούμε. Δηλαδή, έχουμε μια πολιτική συγκυρία που θα ευνοούσε ε, ε, το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τη βλέπω. Εξαρτάται τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρτάται πώ ο... θα το πει. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα και είμαστε και λίγο κομιλφό και με την απαραίτητη θεσμικότητα που χρειάζεται να μιλά για τον κόσμο <laughs> τη αξιωματική αντιπολίτευσης Αλλά ένα ακόμα: πρώτα πρέπει να, να κατακτήσει το δικαίωμα να ακούγεται. Αν τα κάνει τόσο σκατά όσο έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σε ακούει ο κόσμο. Το 7% που γράψα δημοσκόπηση. Καλά, και γι' αυτό φταίει ο Κασελάκη. Εγώ είπα ποτέ ότι φταίει ο Κασελάκη. Όχι, γιατί νομίζω δεν φταίει με, γι' αυτό. Αν με ρωτά. Μα πιέρνουν προσω... χθε οι προσω... του και οι και αρχίζουν και λένε τώρα, όταν τους ρώταγες τότε, δηλαδή πριν α, το α, καλοκαίρι... Δεν σε βλέπω, έχει σηκωθεί όρθιος και γυμνάει χέρια διάστηκα, τώρα και στός, ναι. Όταν τους ρώταγες πριν το καλοκαίρι για τις διάφορες τρέλες που έκανε αυτός ο άνθρωπος, τον υπερασπιζόντουσαν. Τώρα ξαφνικά λένε, ω, και με το ποθενές και γιατί άργησε και με τα λεφτά Να, του ξόδευε δεν και με την πισίνα στις σπέτσες ναι. και τα ταξίδια του με το σύζυγο. Τώρα ξαφνικά, του τα σούρνε. Μην πέσεις στα χέρια αριστεροκομουνιστών θα ρίξω Άμα ο... πέσεις τελείωσε. Δεν Τελείωσες, θα... δεν μένει η κοκαλάκι Θα ρίξω ένα τρότσκι για να έχω και το τσιτάτο ξέρεις, Α, ας Ακριβώς ας πούμε, επιβεβαιώνει. Ότι έπαθε ο Λέων ναι. Πρόσεξε να δεις Ο τρότσκι έλεγε Η ευθύνη ξεκινά από τη στιγμή που αργεί να πεις το όχι Στην ερώτησή σου λοιπόν αυτή ο Κασελάκης Θα σου πω ότι αυτή ο Κασελάκη και άλλοι που όλα αυτά που περιέγραψε και πολλά ακόμα ε, δεν τα επεσήμαναν στην ώρα τους δεν βγήκαν να διαφοροποιηθούν okay. κτλ για να είμαστε δίκαιοι αν όμως με ρωτήσεις αυτή μόνο ο Κασελάκης εγώ δεν θα το πω ποτέ αυτό Ωραία Εσύ όμως που γνωρίζει ότι από χτες και μέχρι τη Δευτέρα που έρχεται 30 Σεπτεμβρίου, Real FM 17 χρόνια μαζί σας στο realplayer.gr realplayer.gr Μπορείτε να, ακούνε, να ακούτε το ραδιόφωνο απευθεία, web radios, podcast, demand εκπομπέ και αποκλειστικό περιεχόμενο. Η ε, φωτογραφία που μου έχουν βάλει δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά, αλλά δεν ξέρω. Ε, βαριέσαι τώρα, αυτό είμαστε. Έτσι καταντήσαμε. Λοιπόν, έξι τυχεροί θα κερδίσουν τρει μέρε στο Κοσμοπολίτη Λονδίνο για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maness Travel. Το δώρο έχει μέσα. Αεροπορικά Διαμονή για δύο βράδια σε τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο με πρωινό. Εισιτήρια για τα Harry Potter Studios Εισιτήρια για την έκθεση Naomi στο Victoria and Albert Museum Επισκεφτείτε το manaces -travel Θα τα βρείτε όλα Online κρατήσεις όλο το 24 ώρα Υπέρδιπλο κρεβάτι Στρώμα Profile από τη σειρά Bodytopia της Greco -Strom. Δώρο επιταγή 2000 ευρώ από την Gochoplos Home Δώρο επιταγή 500 ευρώ από τα Supermarket Criticos Τηλεόραση FNU 55 inch 4K, yeah. Ultra HD, Google TV με ανάλυση όπως είπαμε έτσι και Air Fryer από την Maurice, φριτέζα αέρος φουρνάκι έτσι, με μαγείρεμα, με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι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 Sailing, I am sailing home again. Across the sea, I am sailing. Star. Τα σέλινγκ είναι γιατί ο Μπάμπη λέει ότι είναι τέλεια κυκλοφορία οι φορολογεί των σκαφών. Θα, θα βρω περισσότερα, δεν μπορώ να βρω πώ το δικαιολόγησαν. Mm -hmm. Αλλά είναι κάτι σαν τέλεια κυκλοφορία, δηλαδή όλα τα πράγματα που πλέον. Επιβάρυση. θα Έξτρα. πληρώνουν κάτι τίς. Ο Ρόρτ Σχιόρτ που ακούμε με το πολύ αγαπημένο sailing μα έχει το, το Μάκριμ 1975, μερικά από τα μηνύματα των ακροατών που κρατήσαμε εδώ πέρα τώρα είναι και λίγο τυχαίο. Προτείνω όσο οδηγούμε μηχανή μια μέρα να μην μπαίνουμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να είμαστε σειρά πίσω από αυτά. <laughs> Μια μέρα στη σειρά Να δούμε τι θα γίνει στους δρόμους λί Ιστερόγραφο Εκτός από τη μηχανή Έχω και ένα ευρυδικό Σαν το Παπαδημητρίου Με χαμηλή, πολύ χαμηλή κατανάλωση <laughs> <laughs> Η διήθυση των δοσκλητών πάντα Τώρα μια παράνομη τακτική θα, θα γίνει νόμιμη Μπράβο Ποια παράνομη. Λέει ρε παιδί μου, γίνονταν πάντα. Ήταν παράνομη. Ποιο παιδί μου? Ιδίω με μοτοσυκλετών. Α, ιδίω Τώρα είναι νόμιμη. <σχεδίδε> Μπράβο. <σχεδίδε> Την καλή μέρα μα. Ε, ναι, αλλά πρέπει να ακούσουν και αυτό που έκαναν οι Λοντρέζοι, τουλάχιστον εκεί το έχω δει. <σχεδί> ε, βάλανε, όχι παντού, αλλά πολύ συχνά, ένα φανάρι, μία γραμμή πιο μπροστά, με το ίδιο φανάρι. Δηλαδή, βάζουν ξανά φανάρι, δεν βλέπουν, αλλά η ίδια λειτουργεί. Είναι ωραία αυτό. Τα αυτοκίνητα σταματούν στην πρώτη γραμμή και οι διηθούμενες μοτοσυκλέτες Περνάνε και σταματούν μπροστά στη δεύτερη ναι, γραμμή. Για να μην ενοχλούν τη διάβαση των πεζών. Για να μην πατάνε πάνω στη διάβαση των πεζών, κύριε Πουταλάκι. μου. είναι το πράγμα που εδώ συμβαίνει κατά Τα λέμε και αυτά και δεν συμβαίνει Είμα. μόνο με μέρε. Γνωρίζουμε και, και τα αυτοκίνητα, για να μην νομίζει ότι μα έχει διαφύγει η προσοχή. Καλημέρα στην αγαπημένη Αναστασία. Καλημέρα, αγαπημένη Χουδαλά. Πε στον μπάμπι, το νερό στον Πορτοράφι δεν εξακολουθεί να τρέχει. <laughs> Παιδιά, θα, κάτσω, θα ψάξω να δω από ποια εκπομπή ξεκίνησε Το νερό στον Πορτοράφι. Ειλικρινά. Αυτό είναι πραγματικά. Το δηλαδή, και εγώ πριν. Δηλαδή, δηλαδή Ντρεπόμενα δηλαδή. και να το πω, δηλαδή. Τι είναι, έχουν καμία βεντέτα εκεί και του αφήνουν έτσι. Τι να σου πω. Πάντως είναι πάρα πολύ τραβηγμένο αυτό το πράγμα. Ε, να πω και πολλέ καλημέρε σε όλου του φίλου που στείλανε την αγάπη του για τα δικά του παλιά αυτοκίνητα. Έχω εδώ έναν που είχε να φορέστε του 2003, δεν τα αλλάζει με τίποτα. Έχω τον Ιρακλάρα, ο οποίο το αμάξι του είναι το 1998, ένα χιντάι αξεντ, το οποίο το συντηρεί όσο καλύτερα μπορεί. Γιατί όταν έρχεται ο γιος από την Ελλανδία κάτι πρέπει να δει το στο <συσκή> παιδί Θα σου πω κάτι, respect, respect Δηλαδή yeah. ο άνθρωπος που συντηρεί το αυτοκίνητό του και το έχει σε καλή κατάσταση GG που λένε κάποιοι yeah. Δεν είναι ο άλλος που το έχει πάρει 300 ευρώ Το φορτώνει με το σύμπαν όλο ό,τι βρίσκει Και πηγαίνει ανάμεσά μα και ζει ανάμεσά yeah, μα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα Με yeah. κοιτάς <συσκή> <συσκή> Ναι. Θα έλεγα για τον Τζ. Κώστα, γιατί ζητάει η νέα αριστερά να πάει στη βουλή να δώσει τα διαπιστευτηριά του Αλλά έπεσε το τελευταίο και είναι μπρενταλή και είναι υπέροχο Ε, δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπο που έχει ακούσει το Μην το Ρωτά στον ουρανό και να μην τον έχει αγγίξει. Με τον ίδιο τρόπο, αγγίξε και την Αμάρεια Τεράν. Δεν υπάρχουν. Πολλοί υπάρχουν. Έτσι και έπαιζε αυτό το πράγμα μια εποχή σε μικρού Αν το έπαιζε μια εποχή κλείσε. αυτό το πράγμα σε ένα ορισμένο κλείσε. περιβάλλον, θα σου λέγανε Α το χαρτιδακί. Κλείσε, κλείσε το μικρόφωνο. Το, το, το καρέκλωσε τελείω. Το, το άκουσε και η Μπρέντα Λίλη, θα το πω κι εγώ α πούμε. Έτσι κάπω γεννήθηκε. Και νομίζω ότι το Όλο Ελώνα είναι απλώς υπέροχο. Around, Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζη Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη ρε, μέρα, Θέλεις να προσέχετε. Να, να ακούσεις κάτι που είναι τελείως έξω από την πολιτική κορεκτήλα. Παρακαλώ. Το γράψει η Φρανσουά Ζαγκάλ. Κάποια μέρα μακρίνη, τέτοια, έφυγε. Άκου εδώ να δεις. Ένα φόρεμα δεν έχει κανένα νόημα and then εμπνέει έναν thing lets to the you used to whisper low no people all around, but I don't hear a sound, just the lonely beating of